you Καλησπέρα όλοι φίλοι, ακούμε albedo14.com και την εκπομπή «Γιατί οι Έλληνες» κάθε δεύτερα βραδάκι γύρω στις 8 με την κυρία Μαρία Τζάνι. Καλησπέρισω του φίλου από Νέα Υιόρκη, το Τορόντο, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία που βλέπω εδώ, Ιταλία, τι μα, την Πεσκάρα. Α, έχουμε και από την Τουρκία κάπου, θα δω τώρα για να μην διακόψω. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε καθόλου, να καλησπέρισω την κυρία Τσάνι, τι κάνει, Μαρία μου. Καλησπέρα σα. Πώς είσαι. Ε, λιγάκι ε, με ε, του έχασα και με, με... χάσανε. Ε, έχουμε χαθεί όλοι και με τι ε, γρήπε και με αυτά. Εντάξει, τώρα δεν, δεν μ' άρεσε πολύ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κοίτα, το καλό είναι ότι έχει γίνει κακιά καλή συνήθεια ο Αλμπέντο και για αυτού που μα ακούνε και για μας που τρέχουμε εδώ και ε, τα λέμε. Οπότε την έχουμε όλοι καταβρει που έχι, λένε Μαρία έχι, μου. Έχι. Λοιπόν. Καταρχήν, τι, πώς είσαι, σε βλέπω καλά ε, ναι. και τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα, αυτό μας ε, ενδιαφέρει. Τίποτα, πρέπει να ολοκληρώσουμε, τουλάχιστον, μέχρι το πί και το πί δηλαδή που θα μπει ο Πάτροκλος για να έχουμε άλλη μια με αυτή Α, να τελειώσουμε μπράβο, την ωραία. Ηλιάδα και να ξανα... θα πω γρήγορα την... τις υποθέσεις για να μπορέσω να τους διαβάσω και μερικά κομμάτια. Ε, θέλω να τους πω και μερικά πράγματα από τα μηνύματα ε, του εργου εδώ, γιατί αυτά τα κομμάτια, δηλαδή από το γιότα και μετά μέχρι και το ε, τοπίο ουσιαστικά ε, είναι είναι η στιγμή που ο Όμηρος περιγράφει μάχες κυρίως μάχες, αλλά δεν περιγράφει μόνο μάχες. Αγαπητοί μου φίλοι και Γιώργο Περιγράφει και καταπληκτικά περιστατικά Με τους θεούς του Ολύμπου να, να. Με το Δία, με τον Ποσειδώνα, με τον Άρη Με την Αφροδίτη, με την Αθηνά, με την Ήρα Και την Ήριδα βέβαια, την Αγγελιοφόρο πάντα Που είναι καταπληκτικά Και, και πραγματικά θαυμάζεις ε, την αντίληψη που είχαν ε, εκείνοι οι Έλληνες ε, για αυτό που λέμε θεούς. Ε, και όπως το εννοούσαν τότε να όπως το το εννοούσαν αυτό, τότε, Γιατί ναι. σήμερα έχει αλλάξει το, ναι. η, η αντίληψη να το πω έτσι. Ε, ναι, δεν, εγώ είμαι με εκείνη την αντίληψη. Έτσι. Λοιπόν, να πω εδώ και μία καλή καλησπέρα γιατί είπα τα κράτη που ήδη βλέπω μέσα. φίλου από το εικόνιο της Τουρκίας. Ασίας. Μικρά Αυτό Άσια. είναι ευχάριστο. Να είστε Καλησπέρα. καλά. Εκεί που είστε, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όλο. Ε, θέλω πριν μπω στον Όμηρο, επειδή το υποσχέθηκα στο Facebook, ναι. να πω κάτι για την κυρία Αλβαλέρ που με θύμωσε πάρα πολύ. Ο, Δεν ήταν μόνο το ότι είπε σε συνέντευξή τη ότι Το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μπορούν ναι, να το δούμε ανα το, το και εγώ, στιγμή ναι, και, το και στο facebook το δικό μου το έχουνε. Λοιπόν δεν είπε μόνο ότι αμάν πια τι κολλήσαμε να θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες Έλληνες Είναι πολύ πιο τιμητικό, άκου Γιώργο, είναι πολύ πιο τιμητικό να λεγόμαστε Ρομνή ε, Και αυτή είναι τί, τι κόφτη τώρα, ναι, συγγνώμη μισό λεπτό και εντάξει απάντησα Γι' αυτό το πράγμα Αλλά μετά μου στείλανε ένα βίντεο Με ολόκληρη τη συνέντευξή ναι. Γιατί έχω μπήκα κάπου στη μέση Έτσι και το είδα τυχαία Ναι ναι ναι Και τα πήρα λίγο στο κρανίο ε, Και, ναι. και της έγραψα ότι εμείς κυρία Βαλέρ Αυτοπροσδιοριζόμεθα Έλληνες Και Γρεκοί Ο Γρέος που είναι Μια από τι πα, Λοιπόν και δεν θέλουμε να ε, αυτοαποκαλούμεθα, ούτε να μας αποκαλούν οι άλλοι υπηκόους ρωμαϊ, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. αυτοκρατορίας έτσι. Όμως, όμως, αιτιολογώντας τη θέση της αυτή, ε, λέει... Μαρία, πληρώνεται για να τα λέει. Ναι, άκου, θα σου πω. Ναι, λέει, λέει το εξή το καταπληκτικό, δηλαδή τρελάθηκα... Ναι. Ε, είναι ένα τρελαίνατε κανείς πραγματικά δηλαδή ε, Λέει ότι Μα αφ, οι, οι Έλληνες λέει είχαν, εί, Είχαμε πάψει δηλαδή να είμαστε Έλληνες Α. Το πιο σημαντικό είναι Ότι λέει χαρακτηριστικά μια φράση της Θα σου πω Την αποστήθησα Την έβαλα πολλές φορές και την άκουα και την αποστήθησα Λέει Μα δεν, δεν απελευθερώθηκαν, λέει, τι απελευθέρωσαν. Η, η πρωτεύουσα, λέει, ήταν η πόλη, ποτέ δεν την απελευθέρωσαν οι Έλληνες. Η Αθήνα, λέει, δεν είναι ο χωριουδάκι, λέει. Η Αθήνα, η Αθήνα, η γενέτηρα, η, η γενέτηρα μαζί με την μικρά Σία, την Ιωνία... Του, του, του, του μεγαλύτερου, του απαράμιλου, του ανυπέρβλητου πολιτισμού της ανθρωπότητας, το κάθιμα που τα περιλαμβάνει όλα και τα σημερινά σε όλα τα γνωστικά πεδία, σε όλη την Μπορώ επιστήμη, να... σε, σε όλο το θεσμικό πλαίσιο για την κυρία Βαλέρ. Είναι χωριουδάκι και μου θύμισε ναι. αυτό που είχα διαβάσει σε μια εκπομπή που είχα κάνει νομίζω ή με τον κύριο Γεωργίου ή με τον κύριο Διαμαντάρα, ναι. ε, που Είχα διαβάσει από την ε, ιστορία της Ιωνίου Ακαδημίας ναι. που ε, επιμελείται ο, Ασδρα, ο Σπύρος Αδραχά και έχει εκεί διάφορα ντοκουμέντα από, τον, από τους α πούμε σε εισαγωγικά διευθυντές της Ιωνίου Ακαδημίας τότε. Ναι. Λοιπόν, και ε, υπήρχε ένα κείμενο που άκου τη λέει ο Έλλην όχι συγνώμη. ο ρωμιος γεννιέται ρωμιος και καταδένει Έλλην καταντένει, ε. ναι ναι ακού ε, αλλισμονάει το γένος του ναι. πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το γένος του δεν είναι Ελληνικό. Ναι. έτσι Αλισμονάει το γένος του και θεωρεί, και θεωρεί την Ελλάδα την πατρίδα του. Ε, οι λογιότατοι ε, της πόλης των, Ιω, των Ιωαννίνων και του Βουκουρεστίου ναι. γυρίζουν το πρόσωπο κατά την Αθήνα Όπω οι μουσουλμάνοι κατά τη ΜΕΚΑ ναι. και προσκυνούν μεγαλειότητα που δεν υπήρξε. Ποιο τα λέει αυτά για θύμηση, μας Ναι, ένα διευθυντή. Διευθυντή Ιωνίου Σολή. Τη Ιωνίου Ακαδημίας Τότε στα αυτά. Είχε πεθάνει ο Καποδίστρια που το είχε φτιάξει. Δεν μου λε, μόλι κάποιοι λένε εναντίον τη Ελλάδο, Γιατί παίρνουν. Συγγνώμη, βαθμός, άκουσα Αξιώματα ανεβαίνουν στι ιεραρχίε των επαγγελμάτων τη. Πώ γίνεται αυτό. Κοίταξε Γιώργο Άκουμε Ως γνωστόν Τους πράκτορές σου ναι. Αν είσαι δύναμη ή υπερδύναμη ναι. Τους εκπαιδεύεις Ανάλογα Με το που θα τους χρησιμοποιήσεις Και πότε Ά, συνο... Βέβαια Άλλους λοιπόν τους εκπαιδεύεις Για να είναι ένα πρότυπο Ή αν θέλεις Τα πρότυπα του James Bond; Ναι έτσι. Ωραίο, ωραίο. Άλλους ε, στα πρότυπα <κυκλώσεις> της Ματαχάρη μπράβο. Ωραία. Και άλλους τους ε, εκπαιδεύεις για να το παίζουν υψηλή διανόηση α, Και βάζεις και το Star System μπράβο. να το... τους προωθεί έτσι, Για να γίνονται πιο πιστευτοί Ο, α, Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα Πάντω να σου ρωτήσω κάτι, να σε ντριγκάρω τώρα εγώ, you know. Έχει νοημίε. Την Αρβελερ, τη συνάδελφό σου, τη, τη Ρεπούση, μιλάμε τώρα για επίπεδων. Απορώ δηλαδή και εξίσταμε πώ έχει αντέξει όλη αυτή την κατάσταση. Και στην τελευταία φράση να κάνω και πλάκα, το ξέρει πολύ καλά τι εννοώ. Η κόρη μου που είχε όλα τα προσόντα για να γίνει καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο πατρόν που την είχα ζητήσει κιόλας, ναι. αρνήθηκε με, λέγοντάς μου θέλω να διατηρήσω τον αυτοσεβασμό μου. Είπε. Αρνήθηκε να γίνει η μέλος ΔΕΠ. Γνωρίζοντας τη της, από όλα αυτά που ε, ε, ε, ε, είχε η, ναι. η οποία αν δεν είχα ε, ας πούμε πολύ ισχυρή στήριξη, κυρίως από το science στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Για να σου δώσω να καταλάβεις ιδιαίτερα δύο πριτάνης Ιδιαίτερα ο πατήρ Δημόπουλος ο παλιός και ο Κίτας, ο Χρήστος ο Κίτας, ο γιατρός, ο εξαίρετος Πριτανής, με είχαν στηρίξει μαζί με το γραμματέα του Πρετανικού τον Παναγιώτη τον Κοντό, του σε όλη μου τη ζωή. Δηλαδή μου λέγανε... Είναι προς θυμίσου ναι. αυτό. Έτσι ήταν τα πράγματα. Λοιπόν... Ε, η κυρία Βαλέρ λοιπόν Θεωρεί χωριουδάκι την Αθήνα Και εγώ λέω το εξής πράγμα ναι. ε, Ο λαός μας έχει μια παροιμία ναι. Όσα δεν φτάνει ε, αλεπού Τα κάνει, θα κάνει ναι. αγουρίδες, αγουρίδες. Ναι. Να πω εδώ στους φίλους για το ξέχασα και χτες Όπου ο κύριος Ντουμανίδης Ο βιολόγος ο γενετιστής έκανε κοράκροματικό κραμματικότητα στον Αλμπέντο Ο Γιωργάρας Και θα είναι πάλι εδώ συντόμος ω καλεσμένο εννοώ ε, μίλησα έχτες με τον αδερφό και δάσκαλο μέγιστο Έλληνα και κολλητό φίλο εδώ της κυρία Τζάνη της φίλης μου της Μαρίας τον κύριο Ξενοφόντα Μούσα ο οποίος μας έχει τιμήσει στο παρελθόν εδώ σε εκπομπή που ήταν καλεσμένος μαζί με τον άλλο τον τεράστιο τον φίλο μας εδώ τον Κώστατο Γεωργίου όπου θα είναι εδώ στις 12 11 του ημέρα Κυριακή, Ισάγνωσου Επισκέπτε, με τη Μαρία και τον Κώστατο Γεωργιού. Τιμήσαινε και θα του πλαισιώσουν να μα πει τα απίστευτα. Θα γίνει η, η τριλογία εδώ. Διότι μέχρι τι 11 του μηνό, ημέρα Σάββατο, θα είναι στο Παρίσι. Έχει τι ναι. δουλειέ του έχει σειρά, έχει ο τεράστιο αυτό Έλληνα. Μπείτε να χτυπήσετε ξενοφών μου. Σα για να καταλάβετε γιατί τι περσόνα ομιλούμε. Θα, θα τα του πούμε, πούμε μέχρι τότε θα βέβαια. Θα τα να μα πει για την ανακάλυψη που έκανε. Ναι. Στο Μουσείο Ηρακλείου για πρώτη φορά ορία κρυστάλλου που λέγανε κάποιοι ότι δεν, είχε, δεν ήξερε το γυαλί η Ελλάδα. Λοιπόν, επομένω ε, δεν θα μπορούσε ποτέ να φτιάξει λέιζερ. Εγώ θέλω να μου πούν πώ επεξεργαζόταν αυτά τα λεπτεπίλεπτα και πώ επεξεργαζόταν και οι μηνύε, τα όνειρα. Ο, ο κέλιφα αγία Ο κέλιφα σημαίνει τόσο λεπτά που μοιάζουν με το κέλιφο mm. του αυγού. Που μόλι τα κουμπίσει, ε, θα, θα, θα σπαστούν. Και σπαλίνιο νόριγμα κτλ. Και πολλά άλλα. Όπω και το μηχανισμό των αντικυθύρων που θέλει λέιζερ, θέλει τεχνολογία. Θέλει, έκαλα, θέλει, θέλει. Έκαλα. Και να θυμίσω κι εγώ στου φίλου από τα λίγα που ξέρω ότι στο Σέσκλο και το Διμήνυ, αγαπητοί φίλοι, όποιο πάει μπαίνοντα στο βόλο, υπάρχει. Στο μικροσκοπικό εκεί Ωραίο μουσείο που έχει Κοσμήματα από η Αλόμαζα Μαρία Έτσι. Του 9000 Έτσι, Από σήμερα και Χρουμουζιάδης των και αιδενιών, έρχουμε, Λοιπόν ε, τι έρχονται να μας πούνε τώρα Τα λένε όμως γιατί ο κόσμος δεν ξέρει Μαρία βλέπει τις ξανθιές Κάθε μεσημέρι και νομίζει ότι αυτή είναι Η, η τεχνολογία, η επιστήμη Και ο πολιτισμός <laughs> σήμερα Τις ξανθιές Μάλιστα. Και έχω ξαναπεί για να ξεκινήσει το πρόγραμμά της η Μαρία ότι φέτος ειδικά το χειμώνα τα κανάλια έχουν βάλει τη βαριά οπλική τους κατάσταση της αποβλάκωσης Έτσι. και προσέχτε τα σίριαλ και όλα αυτά που θα δείτε διότι ο χειμώνας θα είναι πολύ σκληρός ειδικά φέτος αγαπητοί φίλοι λοιπόν από εδώ και πέρα ξεκινάς ναι. και λες. λοιπόν ε, είχαμε σταματήσει εκεί που εκεί στο Δέλτα ε, και πήραμε λίγο και από το Ζ, αλλά θέλω να ξαναμείνω λίγο για τα μηνύματα. Γιατί ναι, τα να να ναι, ναι, να ναι. το θυμίσει που είχαμε σταματήσει, να το θυμίσει, να το παντρέψει. Ναι. Ε, ξέρουμε λοιπόν ότι, <coughs> ότι στο ΔΕΛΤΑ ε, οι ΤΡΟΕΣ αθετούν τη συμφωνία θα τα πω μαζί με το ε, γιατί εμπλέκονται τα πράγματα αθετούν τη συμφωνία που κάνανε να μονομαχήσει αντί να σκοτώνονται ε, οι στρατιώτες από εδώ και από εκεί να μονομαχήσει ο Μενέλαος με τον Πάρη ε, και μάλιστα ε, επειδή είχε φοβηθεί ο, ο, ο Πάρης και είχε πει να εξαφανιστεί με το πλήθος του Απευθύνεται ο Έκτορας Και έχει μια στάνταρ Έχει στάνταρ φράσεις Ο, ο Όμηρος ναι. για, για να προσδιορίσει τον γεγονός στον, ναι, ναι. Λοιπόν πάντα όταν ο Έκτορας Μιλάει στον Πάρι του λέει Δύσπαρι <laughs> παλιοπάρη <laughs> ναι. Δύσπαρι Δύσπαρι Είδος άριστε Πανέμορφες στην όψη Σημαίνει αυτό Γινεμανές Πα... Παλιογυναικά δηλαδή Γινεμανές ε ναι. Καλό καλό, ναι. καλό Δηλαδή αυτός που είναι τρελαμένος Με τις ναι. γυναίκες ναι, ναι, ναι, πούμε, ναι, ναι. Που έχει μανία με τις γυναίκες Τρελαμένος με τις γυναίκες Η Ρεμίσθε, το ακούσε και όλο Απατεώνα ο, ο, ο, Καλό Τον λέει και απατεώνα ναι. Ε, λοιπόν, αυτό το ξαναθύμησα, είναι από το γάμα που το λέω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ότι αθετούν και ξεκινάει η μάχη. Λέω εγώ στους φίλους ότι η Μαρία, κατόπιν και δική σα προτροπή, ξεκίνησε να λέει τον όμοιρο, κομμάτι-κομμάτι, την ιστοριούλα, όμορφα κατανοητά, σαν να την διαβάζουμε Λιλιάδα. ένα. Ναι, και, ναι, την Λιάδα, σαν να διαβάζουμε ένα. Ωραίο ναι, κείμενο για να, να, να καταλάβουμε την εποχή εκείνη και τι διεύθυνει. περιλαμβάνει Έτσι. και θα, θα του πω. Λοιπόν, ε, εκεί λοιπόν στο... Λέω, λέω πρώτα τι περιλαμβάνουν. Ε, οι τρόε θα θετούν τη συμφωνία, αρχίζει γενικά, ε, γενικός πόλεμος όπου αρχικά νικούν οι Αχαιοί και κάνουν ανακοχή για να θάψουν τους νεκρούς. Εκεί ε, ο Έκτορας, ε, και μπαίνομαι ήδη στο Ζ, αυτό είναι ΔΕ, Ε, έχουμε κάτι επεισόδια... Ε, με το Δία που, που έχει βάλει ένα σχέδιο αλλά δεν θέλει να το πει στην Ήρα και στην Αθηνά και στον Ποσειδώνα που διακαώς θέλουν να βοηθήσουν ε, τους Αχαιούς ε, εν με τον Απόλλωνα και τον Άρη και την Αφροδίτη που στέκονται δίπλα στους Τροές λοιπόν και το κρατάει μυστικό αυτό το, το σχέδιο και τα λοιπά ε, και, ε, εκεί ε, Θυμίζω, ε, για, να, για να αποκαλύψω εγώ το σχέδιο, για να το ξέρουν πώς εξτυλίσσεται, ε, ότι η μητέρα του πήγε όταν την ε, έκανε την προσβολή τη μεγάλη ο αγαμέμνονα στον αχιλλέα και έπιασε τα γόνατα του Δία και τον υποχρέωσε να της νεύσει με το κεφάλι λοιπόν και να της ορκιστεί ότι θα τιμήσει το γιο στον τον Ολυγόζωο. Ο λιγόζωο. Ε, βέβαια, ο Αχιλέας ήταν ο και το ξέρε αυτό η μάνα του. Λοιπόν, και ο Δίας το ήξερε. Λοιπόν, και επομένως ο Δίας έχει βάλει ένα σχέδιο. Να φέρει τους Αχαιούς σε τόσο μεγάλη δυσκολία ως προς τον πόλεμο να, να εμψυχώσει τους Τρώες, ώστε να ζητήσουν τη βοήθεια του Αχιλλέα. Μάλιστα. Ο οποίο έχει θυμώσει και κάθεται στα καράβια και δεν μετέχει στη μάχη. Οι Αχαίοι θυμίζω ότι έχουν φτιάξει ένα ανάχωμα και έχουν φτιάξει ένα τείχο για να προστατέψουν τα πλοία. Γιατί ενώ είχαν τον Αχηλαία δεν είχαν ανάγκη τέτοια. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν τώρα που δεν είναι, ε, και ε, ε, θαύουν του ο Έκτορας πηγαίνει μέσα στο παλάτι και λέει στη μητέρα του να πάει και να κάνει θυσία στην Αθηνά και να την παρακαλέσει έτσι, να τους βοηθήσει και μετά πηγαίνει και συναντά τη γυναίκα του την ανδρομάχη κρατά το γιο του κρατά το γιο του αγκαλιά και τα λοιπά. έχει κάτι πολύ ανθρώπινες σκηνές εκεί. Φίλοι μου, αξίζει τον κόπο να το πάρετε στα χέρια σας και να το διαβάσετε. Έστω τη μετάφραση και μετά προσπαθήστε να διαβάσετε το αρχαίο κείμενο. Θα σας ευεργετήσει και από, από την σκοπιά της υγείας θα σας ενισχύσει. Τα είπαμε αυτά έτσι, είπαμε για την να καλησπέρισω εγώ. Το της να καλησπέρισω και το Χιούστον που είναι μέσα, εκτος από τη Νέα Υόρκη. Βλέπω μπαίνει κόσμο, πάρα πολυ κόσμο μέσα. Μαρία, σε περίμενε και σου εκφράζει με αυτόν τον τρόπο που εγώ διαπιστώνω κάθε φορά την αγάπη του και την πιστότητα εδώ το, της Ακροάσεω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ε, στο ήτα γυρίζει στη μάχη μονομαχή με τον Έαντα. Επαναλαμβάνουν δηλαδή ε, κάτι το οποίο φίλοι θα το βρούμε να επαναλαμβάνεται και στις εποχές των υποτών. Όταν δηλαδή ένας δούκας πολεμούσε με έναν μαρκίσιο. Έπαιρνε τους δικούς του στρατιώτες ναι, Από τους ναι, ναι. κολύγους που είχε Και ο άλλος έπαιρνε τους δικούς του κολύγους Και αυτοί καθόταν και Από ένα αψίλωμα και βάζαν τον κόσμο Να σφαγιάζεται ναι, ναι, ναι. Η υπόθεση υποσύνη Πήγαινε και τους έλεγε να μην σκοτώνε το κόσμος Και ένας υπότης Από τη μία μεριά και ένας υπότης Από την άλλη θα μονομαχούσαν Και οποίο θα νικούσε θα θεωρεί το Ναι ο, για να ο, σκοτωθεί ο ένας Και όχι όλοι Ναι και αυτό, αυτό σίγουρα το έχουν από τον Όμηρο Και αυτό έχει στις μέρες μας φτάσει που λέει αυτό είναι η υπότιση, Δηλαδή που θα θυσιαστεί, έτσι, θυσιαστεί έτσι, για τους έτσι. υπόλοιπους Προσφέρεται για τον άλλον έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα Δηλαδή η, η, η, το ενδιαφέρον για, για, για, για, για τους άλλους Να μην σφαγιάζονται όταν μπορεί, όταν μπορεί. Ο Ανδρίος δηλαδή να, Ο Ανδρίος, ο ήρωας είναι ταυτόχρονα και ανθρωπιστής έτσι. Φυσιάζεται λοιπόν. για τους υπόλοιπους. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, και θα πάει λοιπόν και θα πει ό, όπως ζήτησε ο Μενέλαος να μονομαχήσει με κάποιον τροακυτανοπάρης και, και τώρα ζητάει ε, ο Έκτορας και μονομαχεί με τον Έαντα... Δεν θα νικήσει κανείς. Γιατί θα προστατεύονται. Θα, θα, πω, θα μιλήσω τώρα για, για το τι δουλειά έχουν οι θεοί εδώ. Ε, είμαστε ήδη στην 24η μέρα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί όλο αυτό που περιγράφει στην Ελλάδα λίγες μέρες αυτή. Γιατί είναι, ε, ξεκινάει ε, το, ο, ο, τον ένατο χρόνο όταν έχει κλείσει. Δηλαδή το τελευταίο χρόνο. Και είναι για μερικές μέρες μόνο. Ε, μου λες που μια... είπα αυτό το τείχος δεν το χρειαζόταν Και μπαίνουμε στο Στο Θήτα Όπου ε... Δεν μου λες κράτατε σημείο στο Θήτα Γιατί έχει έρθει μια ερώτηση τη φιλενάδα σου τη θιάτυρα, Ναι. Που είναι σημειολογική Ακριβώς στην προηγούμενη ενότητα που είπες Και λέει και τα γένεια του Δία χάιδεψε Σε όλους τους πίνακε απεικονίζεται η θέτη. Ναι όχι μόνο τα γένεια Το ένα χέρι Το άλλη φορά. Με το ένα χέρι Έπιασε γονάτο. Έπιασε το έπιασε το πηγούνι του... Ναι. Λοιπόν, και το άλλο του και με το άλλο είχε τα δύο τη χέρια στα γόνατα. Αυτό λέει, μπορεί και να μετά, μας πει σημειολογικά τη Και εννοεί. μετά, όταν το λέει ο Όμηρος, και μετά, όταν ε, με, με, κρατούσε με το ένα χέρι το ένα γόνι και του έπιασε το πηγούνι και του ζήτησε να τη ναι. Να τη πει δηλαδή, ναι, ότι θα τη το κάνει. Έτσι και ένευε ο Δία, ναι. δεν μπορούσε τίποτα να το ακυρώσει αυτό. Ήτανε εντολή, τέρμα. Ε, ήταν η εντολή στον εαυτό του, του Δία. Πάει, τελείωσε. Μάλιστα. Ε, τι ρωτάει η θύλη Αυτό, μας. τη σημειολογία και τη ναι, του... του... κίνηση. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, Μπαμ. δεν έπιασε τα γένια, το πηγούνι του πήρε και, το, το... και έστρεψε το πρόσωπό του κα... στο βλέμμα τη και του λέει: Νεύσε μου, ναι. να σε δω. Λοιπόν, και τη ένευσε ο Δία. Και τότε χαμογέλασε η Θέτιδα και έφυγε γνωρίζοντα ότι ο γιο θα τιμηθεί. Λοιπόν Συγήνω. πραγματικά στο θήτα ξαναξεκινά η μάχη ε, Γίνονται διάφορα πράγματα Δεν θέλω να ασχοληθώ με τις μάχες Όχι την ουσία των ναι. πραγμάτων Λοιπόν δες. θέλω να πάω σε άλλα ε, Και εκεί, εκεί νικούνται οι Αχαιοί Γιατί ο Δίας τους καλεί σε σύσκεψη τους θεούς και τους λέει: Προσέξτε, τέρμα! Φεύγετε όλοι από τη μάχη. Έτσι και εδώ κάποιον. Έχει μεγάλη πλάκα να ναι, διαβάσει. Ωραία, ωραία, το λε. Έχει μεγάλη πλάκα. Έτσι και εδώ κάποιον να πάει. Ναι. Θα τον εξφανδονίσω <χε> στα τάρταρα και δεν θα τον σώζει τίποτα. τίποτα. <χε> ναι, ναι, ναι. Θα διαβάσω μερικά από τα ναι. σκαμπρόζικα των θεών ναι. Θα πω μόνο ότι στο ίτα Και θέλω να το βρω γιατί θέλω να τους διαβάσω Μετά θα μουσικώ διάλειμμα να το ψάξει με την ε, ησυχία μισό, σου Μισό μισό λεπτό <και> λοιπόν, uh, Κάτσε να βάλω μουσικούλα να το βρεις με την ησυχία σου Μισό ναι. λεπτό Και επανερχόμεθα αγαπητοί φίλοι διότι έχει και τη σημειώσεις. Ακριβώς για να μας κάνει την περιγραφή όπως ακριβώς πρέπει. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κάθε Δευτέρα βράδυ γύρω στι 8 η κυρία Μαρία Τζάνι με την εκπομπή τη Γιατί η Έλληνε μα εξηγεί θέματα τη ελληνική ιστορία και όχι μόνο, και μου φαίνεται ότι είναι και από του πλέον ειδικού που γνωρίζω εγώ που μπορεί να επεξεργαστεί τέτοια θεματολογία. Να σημειώστε από τώρα, 12-11 ημέρα Κυριακή. Άγνωστοι επισκέπτε θα είναι εδώ ότι ήταν ο τεράστιο Έλληνα, ξενοφών μουσά, μα τιμά εδώ με τη φιλία του και την παρουσία του. Και θα έρθει να μας εξηγήσει πράγματα που έχει κάνει το γύρο της γης για να τα εξηγεί σε σχέση με το μηχανισμό του αντικειθήρου και όχι μόνο. Και θα τον τιμήσουν εδώ με την παρουσία τους ο Κώστας, ο Γεωργίου και η Μαρία Τζάνη διότι είναι φίλοι όλοι αυτοί. Τα λέω γιατί έχω λόγους που τα λέω, όλοι είναι φίλοι, δεν είναι δημοσιοσέστητες και δεν έρχονται εδώ για δημόσιες σχέσεις. Και είχαμε και συνεργαστεί με τον κύριο Μουσα. Πέραν τούτου γιατί πολλοί κόσμος και... μπορεί να μην το ξέρει Και γι' αυτό και τα λέω εγώ κατά για να γίνονται αντιληπτά Παράλληλα να πάρετε το τρέχον τεύχος του τρίτου Ματιού Που έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άστρο μέσα Πέραν όλων των άλλων Ο Γιώργος Σοντουμανίδης Εγώ λέω για την ομάδα του Αλμπέντο Πάντα Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία τριτομάτια λένε εκ νέξους εκδόσεις Εσωπύρων, όπου το άτομο που έχει στην την επιχείρηση ήταν μαθήτρια της Μαρίας και η Μαρία θα ξεκινήσει για αυτή τώρα στα επόμενα τεύχη Νοέμβριου κλπ να αρθρογραφεί όπως και όλη η στενή ομάδα του Αλμπέντο Διαμαντάρα, Σαραγά Γεωργίου και Σία και θα σας ενημερώνω από εδώ καθημερινά λοιπόν συνεχίζει Μαρία ε, να κλείσω λοιπόν με τα περιστατικά για να μπορέσω να πάω στα μηνύματα Μάλιστα. και να τους διαβάσω και μερικά από τα πανέμορφα... Τα έριστα, που Τα νέα θα έλεγαν Ισταντα, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον, <laughs> των θεών, ε, αλλά και των ηρώων. Έχουμε ε, μείνει στο meeting που έκανε ο Δίας και λέει «Μάγκες, όποιος ξέρω εγώ τι θα πετάξω έξω». Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, ε, τους λέει λοιπόν, αλλά δεν τον ακούει η μαζί με την Αθηνά. Ε, και ο, Ιρα, ο Δίας θα τσαντιστεί Και μετά θα πάει και θα τους δεσμεύσει έναν έναν και θα φύγει Θα φύγει, <laughs> θα πάει σε ένα άλλο μέρος Θα ρίξει λέει ο Όμηρος θα ρίξει τα μάτια του ναι. ε, Σε άλλες περιοχές του πλανήτη ναι. Και δεν θα νοιάζεται για την Τρία Και θα του έχει δέσει αυτού εκεί ναι. με, με υποσχέσεις βαριές Στον υπέρτατο Θεό Ότι δεν θα κουνηθούν Αλλά πάλι θα του χαλάσει τη δουλειά Ποιος, Ποιος? Ο αδερφός του ο Ο οποίος θα πει Πάτι λέει είμαστε ισότιμοι Με κλήρο μοιράσαμε Οι γη του Κρόνου Όχι, εκεί με κλήρο η δουλειά Όπως εδώ με τη σημαία Αλλά είναι ο Δίας Πρωτότοκος Και υπάρχουν τα πρωτοτόκια Μην το ξεχνάμε Και το λέει αυτό Λοιπόν Θέλω λοιπόν να πω ότι Θα γίνονται οι μάχες Θα έχουν Πότε θα νικούν οι Αχαιοί Πότε θα νικούν Οι Τρόες Ανάλογα με το πως επεμβαίνουν οι Θεοί Να καταλάβετε ένα πράγμα Ότι ε, θα έχουμε, ε, να, ε, να, να πληγώνονται έχουμε σκηνές που πληγώνονται εκεί στο ιδίω, πληγώνονται και η Αφροδίτη και ο Άρης από τον διομίδη είναι καταπληκτικό δηλαδή πληγώνεται και ο γιος της Αφροδίτης ο Ενίας θα τον αρπάξει ο, ο Απόλλωνας που είναι και μην το ξεχνάμε, ο Απόλλωνας είναι και θεραπευτής. Ε, λοιπόν, και, και το γιο τον ασκληπιό, αλλά θα τον πάρει και θα πάει να τον, να τον κάνει καλά και θα τον ξαναφέρει στη μάχη, ή θα παίρνουν τα, θα, τις μορφές ε, φίλων των γονιών των ηρώων ή ξέρω εγώ συμβούλων ναι. πολύ και θα πηγαίνουν και θα λένε αυτό που θέλουν να κάνει ο ήρωας υποσχόμενοι ότι θα τον βοηθήσουν και τα λοιπά και ανάλογα με το πώς θα γίνεται ε, εκεί λοιπόν θα καταστρέψουν το, το, το τείχο που φτιάξαν οι Έλληνες. Εν μεταξύ, ο αγαμέμνονα θα συγκαλέσει Συμβούλιο, θα δώσει απίστευτα δώρα στον αχιλλέα και Για θα κάνει του. μια επιτροπή να σηκωθεί, να πάει να τον βρει και να του τα πει αυτά, φτάνει να έρθει στη μάχη. Είναι μια επίσης καταπληκτική ε, περιγραφή και πολλοί ανθρώπινοι τέτοια ανθρωπιά με, μια, με, με παρομοιώσεις από τη φύση, από τα ζώα, από τα δέντρα, από τα, από τα λουλούδια, από τα φαινόμενα της φύσης. Μια, μια μαεστρία, μια δύναμη λόγου, ε, μα τι να σας πω δηλαδή, που θα περιγράφει συναισθήματα, καταστάσεις ναι, ναι, ναι. και κυρίως... Και κυρίως ε, Τις, α, τ, τους κακούς χαρακτήρες, την λάθος επιλογή, την λάθος επιλογή ο Όμηρος θα την περιγράφει με παρομοιώσεις από, και μεταφορές από φυσικά φαινόμενα και από ε, τόσο ε, του ουρανού όσο και της φύσης ολοκλήρου με καταπληκτικά και από την καθημερινή ζωή ε, θα πάνε και θα γυρίσουν άκαρποι αυτοί. Δεν θα είναι τελεσίδικοι. Θα είναι και αυτός που μεγάλωσε τον Αχιλέα που ο πατέρας του τον, τον έδωσε σε αυτόν ο Φήνικας που θα τον παρακαλέσει αλλά ο Αχιλέας θα του πει μήνε γιατί εγώ αύριο φεύγω». Και τότε θα μιλήσει και ο Οδυσσέας και ο Έαντας και θα του πούνε «Εμείς είμαστε οι καλύτεροι σου φίλοι» αφού αδιαφορείς και για όλους και που, θα, που νικούν αυτοί και τα λοιπά γιατί ο Δίας τους βοηθάει, βοηθάει τον Έκτορα τι λες ας πούμε και και τότε ο Αχιλλέας θα πει εγώ θα πολεμήσω μόνον εάν θα σκεφτώ αν θα, αν θα πολεμήσω και για να το κάνω αυτό θα πρέπει αυτοί να φτάσουν στα καράβια των Μυρμιδώνων, διαφορετικά δεν με ενδιαφέρει ναι, τι ναι, κάνετε ναι, εσείς ναι, ναι, ναι. και θα φύγει και εκεί θα έχουμε και μία διάψευση όλων των Ιλιθίων, Ανθελίνων και συκοφαντών του, ελληνικου... του ελληνισμού mm. που λέγανε διαδίθεν ομοφιλόφιλο τον αχυλέα και Με τον Πατρόκλο, γιατί εγώ θα διαβάσω τι λέει, τι λέει ο Όμηρος που λέει του έστρωσαν μόλις έφυγε η αντιπροσωπεία του να κοιμηθεί ο Φήνικας σε μαλακά αυτά και τα λοιπά, και έστρωσε στο βάθος της σχοινής για τον Αχιλέα και πήγε δίπλα η, η, η, η, η, η μεταόμορφα μάγουλα, η, η, η, η γινή, γινή μεταόμορφα μάγουλα και ξάπλωσε δίπλα του και από την άλλη μεριά, ε, Ξάπλωσε και ο Πάτροκλος Από την άλλη μεριά της σκηνής Και πήγε και κοινού Και κοιμήθηκε δίπλα του Μια του. άλλη όμορφη ναι Λοιπόν και μην ξεχνάμε Ότι ο θυμός του ήταν γιατί του πήρε Την κόμενα θα λέγαμε ε, έτσι, σήμερα <laughs> Το τιμητικό του δώρο ναι. Ο Αγαμέμνονας ναι. αλλά, είναι, αλλά είναι τόσο Τόσο οι λύθοι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτοί που πάνε να κοροϊδέψουν έτσι και ανοίξουν τον όμηρο κάποια στιγμή. Θα το βρουν το ψέμα που λέει. Ή αν ακούσουν κάποιον να τους λέει. Εγώ θα τα διαβάσω. Εγώ Θέλω, πάντως λοιπόν, πριν τώρα, διαβάσεις νομίζω, νομίζω ναι. ότι ο καλύτερος πρεσβευτής για αυτή την αλήθεια είναι ο Μπουτάρης. Ε, είναι. Ο Μπουτάρη. Γιατί. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκη. Γιατί. Ε, γιατί τα υποστηρίζει αυτά τα αδελφίστηκα. Α, ναι. Ε, ναι, το χρυσό μου. Άντε κανέ. Έλα τώρα. Ο δήμαρχος με τα κόκκινα σοσονάκια. Δεν ξέρω αν είναι και από μέσα κόκκινο τίποτα. <laughs> <laughs> λοιπόν. Ο Μπουτάρη. τι λοιπόν. ξεφτήλα είναι αυτή, ρε, πούστη. Λοιπόν, λοιπόν... Ε, Ο Μπουτάρης. Ε, λοιπόν, ε, να δούμε, λοιπόν... Ε, θα, ήδη έχουμε φτάσει στο Γιώτα Στο Γιώτα πάει η πρεσβεία Στον Αχιλέα Γυρνάνε λοιπόν αυτοί Απρακτοί Στο Κάπα ε, Να ξέρουμε ότι ε, ε, Δύο θα στις Θα σα απαντήσω φορές, Θα σας απαντήσω, να διακόψω Περιμέντε λίγο να τελειώσει την ενότητα της Μαρέα Και θα σα απαντήσω Λοιπόν, λέγει. Λοιπόν, ε, Δύο στις τρεις κάθε φορά στις μάχες νικούν οι Τρώες... ...γιατί ο Δίας ε, θέλει να, να, να υποχρεώσει τους Αχαιούς, να, τους Έλληνες... Να, ...γιατί και οι Τρώες Έλληνες είναι εμφύλοι όσον ο πόλεμο. Γι' αυτό και ο, ο, ο, ο Όμηρος τους λέει αχέοι, μυρμηδόνε, δόλο δόλοπες, κτλ. και τους τα λοιπά. Ναι. Ε, και ε, ε, Νικούν πιο πολύ οι Τρώες... Τότε είπαμε ότι ο Δίας λύπη Έχει πάρει τα μάτια του από, από την εκεί. Τότε, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Αθηνάκη Ήρα. Τότε λοιπόν ο Ποσειδώνας mm. με το έτσι θέλω θα πάει και θα βοηθήσει τους Αχαιούς και εκείνοι θα κρατήσουν. Mm. Εν τω μεταξύ στέλνει ο Έκτορας έναν... Έχει πει να ανάψουν όλα τα φώτα και τα λοιπά στην πόλη και στα αυτά και στις, στις, στους πυλώνες του, του, του τείχους και αυτός έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τα πλοία. Και λέ, στέλνει έναν κατάσκοπο για να τον ενημερώσει τι κάνουν αυτοί. Μήπως ετοιμάζονται φοβάται ο Έκτορος ότι θα μπουν στα πλοία τρομοκρατημένοι και θα φύγουν με στη νύχτα ναι. και θέλει να τα κάψει τα πλοία. Ναι. Όμως... Την ίδια σκέψη, σιγά και μη δεν την έκανε, ο πολυμήχανος Οδυσσέφς, λοιπόν, και του λέει εγώ και ο ε, ε, Διομήδης ε, θα πάμε να, να κατασκοπεύσουμε, να δούμε τι, τι γίνεται εκεί. Και πηγαίνουν λοιπόν έτσι με πολλή προφύλαξη ε, και συλλαμβάνουν τον κατάσκοπο του... Ε, Το του τρομερός. έκτορα Τον δόλωνα Ο οποίος Ο οποίος τους τα όλα Του λέει που είναι οι θέσεις τους Που είναι τα αυτά τι, τι κάνουνε όλα. Όλα και τους λέει να τους δώσει και πάρα πολύ αυτό που έχει για λίτρα, να του χαρίσουν τη ζωή. Αυτοί όμως τον καθαρίζουν, ε? γιατί την προδοσίαν πολύ γάπισαν, τον προδότη ουδής, Έτσι λέει πάλι. ο Όμηρος. Λοιπόν, ε, και τι κάνουνε γνωρίζοντας που είναι αυτά τα καταπληκτικά άλογα του ρίσου του βασιλιά των Θρακών, αυτά τα απίστευτα άλογα, ε, τα οποία τα ζηλεύουν όλοι, ε, πηγαίνουν και παίρνουν τον οπλισμό και τα άλογα δολοφονώντα, δολοφονώντας τους, τους φύλακε των αλόγων, τους θράκες. Ε, από την άλλη μερία τώρα, ε, στο Λάμδα θα συμβούν κάτι τρομακτικά γεγονότα. Δηλαδή, όλοι οι άριστοι των αχαιών, σχεδόν, θα, θα πληγωθούν και θα αναγκαστούν να φύγουν από τη μάχη. Ο Αγαμέμνονας, ο Οδυσσέας, ο διομήδης, ο Ευρύπολος, αυτός ήταν μυρμυδόν και θα κάνει... Θα, θα, θα, θα κάνει το πρώτο, θα δείξει το πρώτο ενδιαφέρον θα κάνει τον, τον αχιλλέα να δείξει το πρώτο ενδιαφέρον και θα στείλει τον Πάτροκλο να του πει τι κάνει αυτός γιατί έγινε πληγώθηκε φέρ τον εδώ λοιπόν ε, και εν πάση περιπτώσει θα α, α, αποσυρθούν προ τα πλοία για να τους κάνουν καλά αλλά ε, θα εμψυχωθούν οι Αχαιοί ακόμα και από τους πληγωμένους και ο Δίας θα κάνει πάλι ισόπαλη τη μάχη. Ναι. Θα κάνει ισόπαλη τη μάχη για να... γιατί έχει το σχέδιό του. Δεν θέλει τη συντριβή των Αχαιών και των ε, ε, υπολείπων. Απλά θέλει να, να τιμηθεί ο Αχιλέας. Στο μη έχουν υπερπηδήσει το τύχως οι τρόε και προσπαθούν να ανεβούν στα καράβια και να πετάξουν φωτιά. Ο Δίας βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση που δεν μπορεί να την, δε, δε, δε μπορεί να την ελέγξει. Ναι. Δηλαδή, από τη μια μεριά φάνει το σχέδιο έτσι, αλλά βλέπει ότι οι άνθρωποι είναι πάντοτε πιο, ε, ε, πώς να το πούμε, ε, leader, ε, αστάθμητοι, έτσι, αστάθμητοι. αστάθμητοι. Λοιπόν, ε, και σηκώνεται και φεύγει ε, και αφήνει τον Ποσειδώνα, ο οποίος παίρνει τη μορφή του κάλχα, και πάει και μπαίνει μέσα στη μάχη ο ίδιος, εμψυχώνει και γίνεται ο χαμός. Γιατί οι άριστοι ήταν πληγωμένοι, είπαμε. Λοιπόν, ε, και γιατί το κάνει αυτό ο Ποσειδώνας, γιατί πλέον είπαμε ότι έχουν περάσει... Το έχουν γκρεμίσει το τείχο ναι. και έχουν περάσει το αυτό, και είναι, είναι μπροστά, Α. παρατεταγμένοι μπροστά στα πλοία τους. Εκεί γίνεται η μάχη. Και θέλουν αυτά για να τα κάψουν. Και ο Ποσειδώνα θέλει να το, το αποσωβήσει. Αποσωβήσει αυτό. αυτό. Ε, εδώ έχουμε ένα σκαμπρόζικο περιστατικό με την Ήρα που πάει και ζητάει, θα τα διαβάσω αυτά, ναι, να το θα διαβάσεις. τα πω μετά, ζητάει από, το, από την Αφροδίτη και από τον ύπνο ε, να τις κάνουν κάποιες χάρες και θα ξεγελάσει το Δία και θα τον κοιμήσει για να μπορεί ο Πορσιδόνας να πάει ναι. ανενόχλητος ναι. πάλι. Οπότε όταν θα την ο δίος μετά αυτή θα του πει εγώ, «Σου ορκίζομαι», ναι. «Ρώτα όποιον θέλεις», «Εγώ δεν έκανα τίποτα», «Ήμουνα στην αγκαλιά σου και κοιμόμουνα». Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και θα τον αποτρέψει πάλι τον Ποσειδώνα και τα λοιπά, αλλά ε, επειδή... Με την, με την είσοδο του Ποσειδώνα κινδυνεύει ο Έκτορας ναι. Ναι, και θα ψιλοπληγωθεί α πούμε. Ε, θα, θα πει ο Δίας να πάει ο Απόλλωνας και να τον γιατρέψει και να τον σώσει. Ε, θα ενισχύσει αφού θα φύγει ο Ποσειδώνας και του ε, Τρώες πάλι. Και θα αρχίσει να, βουτα, να βουτά ένα καράβι ο, ο Έκτορας. Ε, είμαστε στο ομικρονίδι, Θα πετάξει φωτιά. Ναι. Θα αρχίσει να, να, να, να καίγεται το πλείο. Αλλά εκεί θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη... Ε, πώς να το πούμε... Ε, Αντιπαλότητα ναι. μεταξύ των θεών. Ε, και θα ε, αποφασίσουν ε, να μάλλον ο Δίας θα αποφασίσει γιατί ήδη η Ήρα το ξέρει και η Αθηνά το ξέρει άρα λοιπόν ο Δίας θα αποφασίσει να κάνει μέτοχους και τους άλλους του σχεδίου του ναι. οπότε θα κάτσουν φρόνημα και θα περιμένουν να φτάσει ο πόλεμος στους Μυρμηδώνες και τότε ο Πάτροκλος θα του πει κοίτα δώσ μου τα όπλα σου να πάω εγώ, εγώ ναι. αυτό θα γίνει στο πεί. θα πάει ο Πάτροκλος και θα τους πάρει φαλάγγι θα τους υπερα, υπεραποθήσει από τα πλοία και από τον χώρο το έξω από το κατεστραμένο τείχος και θα προσπαθήσει τρεις φορές να ανεβεί επάνω στα τείχη της Τροίας. Θα, θα τον εμποδίσει ο Απόλλωνας που κοίτα τι θα κάνει. Τρεις φορές θα το επιδιώξει. Την τέταρτη φορά ο Απόλλωνας θα του πάρει τον οπλισμό. Οπότε καθώς θα είναι ολόγυμνος, Έτσι. θα τον πλήξουν. Και εκεί θα σταματήσουμε σήμερα, γιατί από εκεί και πέρα έχουμε τα πανέμορφα... Και τα μηνύματα τα καταπληκτικά με, το, με τα έπαθλα και του αγώνε που θα γίνουν προ τιμή του ε, Πατρόκουλα από τον αυτόν. Θα μπει στη μάχη ο Αχυλέα. Τι θα γίνει, όλα αυτά μετά. Ωραία, άρα, Αλλά τώρα θέλω να, να μιλήσω τώρα για, τα, για, για αυτά που είπαμε. Θα διαβάσει το κειμενάκι τώρα. Που ναι. Είπες. Ωραία, μπορεί να κάνει διάλειμμα γιατί μετά εγώ να, να βάζω και τι σελίδε που θέλω να διαβάσω. Ωραία, ωραία. Πάμε να μου το διάλειμμα να ετοιμάσει τι σημείε του. Μαρία εδώ είμαστε albedo14.com Γιατί οι Έλληνες κάθε Δευτέρα το βράδυ στις 8 Με την κυρία Μαρία τζάνι is clear In the morning when I wipe my brow Wipe the miles away I like to think I can be so willed And never do what you say I'll never hear you And never do what you say Look, my eyes are just hollow grounds Look, your love has drawn me from my hands From my hands you know you'll never be More than twist in my sobriety More than twist in my sobriety More than twist in my sobriety fun the people had at night, late at night don't need hostility, timid smile and pause to free, I don't care about their different thoughts, different thoughts are good for me, up in arms and chasing hold, all God's children took. Just holograms. Look, your love has drawn red right from. Δεμοστρέαλ 514.com Γιατί οι Έλληνε, Μαρία Τζάνι Κάθε Δευτέρα Βράδυ Είστας 8 και κάτι ψηλά ε, Δύο ειδιστούλες να πω ακόμα Η μία είναι 12 του μηνό Θα το λέμε γιατί η σημασία του Θα είναι εδώ η Τζάνι και ο Γεωργίου Με εξαίρετο καλεσμένο Τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά Το δάσκαλο Λοιπόν ένα δεύτερον Έχω πει και μου το θυμίσανε τώρα και θα το πω Γιατί το ξεχάσα και χτεί, Στην Κυριακή αν είναι καλός ο καιρό το πρωί Θα πάμε μια βόλτα πάνω στην Κεσαριανή Μαρία; Έχει κάτι αρχαιότητες ωραίας Όχι εκεί που είναι η μονή Από πάνω Και θα κάνουμε και ένα περίπατο για όσους γουστάρουνε Στην υπόγεια Αθήνα ένα κομμάτι εννοείται βέβαια Και θέλει παπουτσάκι ίσιο Και φακού όχι επαφής Φακούς για να μπείτε μέσα Δη με κοιτάς, για την... εγώ δεν θα μπορώ να με Παιδί μου, σε κοιτάω πει δες απέναντί μου δεν σε, <laughs> κοιτάω για... δεν σε κοιτάω για να <laughs> Θα φωνάξω άλλους εγώ Λοιπόν, αυτά μέχρι την Κυριακή Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος Όπως λέγανε οι παλαιοί Σύμπαντος κυρίως... θέλοντος Σύμπαντος θέλοντος, ναι λοιπόν. για... Εντάξει Τελειώσαμε λοιπόν, το θέμα των ε, κινήσεων με τη μάχη εκεί των Ομύρων και του Ομύρου και να Ναι τα είπαμε τα... τα είπαμε και τελειώσαμε το πι Μετά τώρα πια είναι νεκρός ο Πάτροκλος ναι. έτσι και γίνεται μια μεγάλη μάχη Γιατί του πέταξε ο Απόλλωνας τα όπλα και τα πήρε ο Έκτορας Και τον άφησε αόπλο και, ναι, και έτσι τον σκοτώσανε, ήταν απειρόβλητο πια, αλλά έτσι γυμνός τελείω τον σκοτώνουν, τον σκοτώνουν την ώρα που προσπαθεί για τέταρτη φορά να ανεβεί στα τείχη. Μάλιστα. Πρόσεξε. Δηλαδή τους πήρε από τα καράβια, και... κοίτα που τους πήγε τους τροές. Και τους έφτασε Μαζί ξανά με του και τους έφτασε στα τείχη. Ο έκτορα πάει στις σκαιές πύλες έτσι λέγονταν μια πύλη της τρία. λοιπόν και εκεί είναι καλυμμένοι, τον έχουν, έχουν κατατρομάξει όλοι άσε που πιστεύουν ότι είναι ο ίδιο ο Αχιλλέας επειδή βλέπουν τον οπλισμό δεν είναι τα όπλα που θα του φτιάξει μετά του Αχιλλέα γιατί του τα πήρε ο Έκτορας εκεί θα μιλήσουμε, θα έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό και άφησα τις λίγες αυτές γιατί θα έχουμε πολύ περισσότερα εκεί θέλω λοιπόν τώρα να πω για τα μηνύματα τι. <coughs> Υπάρχει ένα πολύ πολύ σοβαρό μήνυμα σαν αυτό που σας είπα πριν που το χρησιμοποιούσαν και τον καιρό της οι υπότες που μονομαχούσαν αντί να ξεκυλιάζονται και να, για να φεύγει το μισό κεφάλι γιατί ξέρετε στο Μεσαίωνα τι όπλα είχαν. Ε, ναι. Είχαν κάτι μεγάλες μπάλε που είχαν καρφιά, καρφιά ναι. και με αυτά είχαν τέλος πάντων και πολεμούσαν με τα κόντια, υπότες, γιατί ήρωας σημαίνει και αυτό το πήραν από τον Όμηρο Σημαίνει και ε, ανθρωπιστής Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει τη βία Αναγκάζεται να πολεμήσει για, για, για, για, κάποια, τιμή, ναι, ναι. για κάποια τιμή Μια διευθύνηση εδώ πατίδας, είτε τιμή... Μια διευθύνηση εδώ Οι σκέες πύλες τι ήτανε ρωτάνε Δεν το προλάβανε Οι πύλε πύλες που είπε πριν ναι. Τι ήτανε, ήτανε Ήταν μια πύλη ναι. Μια πύλη του, του, του κάστρου τη Τρία. Είχε πύλες το, από όλα τα κάστρα. Επειδή την ανέφερε ως ναι, ναι. σκεά πύλη. Έτσι, αυτό... έτσι τη λέγανε. Έτσι λέγανε. Λοιπόν, Πάμε. και σταματήσαμε εκεί λοιπόν να το θυμούνται. Πάμε τώρα λοιπόν Άρα να το κομμάτι Αυτό, αυτό το που συνεχίσω, θέλω λοιπόν εβδομάδα. να πω περαιτέρω. Ναι. Για, ναι, ναι, ότι όταν πολεμούσανε με εξαίρεση και εδώ είναι η μαγιά του Ομήρου. Όταν πολεμάει ο Μενέλαος με τον Πάρη τον νικάει έτσι, τον σώζει Αφροδίτη τον πάει μέσα τον Πάρη να τον κάνει καλά και δίνουν όρκους και λένε θα σας δώσουμε την Ελένη και θα σας δώσουμε και ό,τι θησαυρού σας κλέψαμε ναι. και όμως και δεσμεύονται οι τρόες και όμως κάποιο, αυτοί Πα, πατούν τους όρκους έτσι, και ξαναρχίζει μάχη. Να το θυμηθούμε αυτό. Γιατί, Γιατί εδώ ο Πάρης δεν δεν είναι για τον Νόμιρο πρότυπο ήρωος... που είναι ο αδερφός του Έκτορας. Μάλιστα. Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, όμως όταν θα, θα πολεμήσει ο Έκτορας με τον Έάντα... που θα είναι, κανένας δεν θα νικήσει... θα δώσουν χέρια και θα ανταλλάξουν δώρα. Και όχι μόνο αυτοί, κάθε φορά που θα μονομαχούν, ένας με έναν, ναι. ένας χειρό από τους τρώες, ένας ηρός από, ναι. από τους αυτούς και με τον ενία, θα ανταλλάσσουν δώρα στο τέλος, αν δεν, δεν, δεν σκοτωθεί Προς κανείς. Προς αναγνώριση της γενναιότητας ενός εκδότη. Βέβαια, εκάστημα. βέβαια, Μάλιστα. βέβαια. Λοιπόν, <coughs> και οι ίδιοι όταν μιλούν, ναι. Μέσα στο, στο κείμενο Είτε μιλούν οι αχαιοί Για τον Έκτορα Λένε ο διογενής Ο γενναίος, ε; Λοιπόν ο, Το ίδιο και, και ο Έκτορας Όταν μιλάει Ενώ είδαμε πως αποκαλεί τον αδερφό του Παλιοπάρη Γυναικά Μην παλιω... ναι. τι αρδάμ Απαταιώνα Μην κάνει λέω Παλιοπάρι <laughs> αφού παλιωπάρι τον λέει ε, μπορεί να τον λέει και παλιωπαπάρι γι' αυτό σου λέω <laughs> <μόνη>. έλατε <laughs> παρακαλώ <laughs> δεν κάνω τέτοια και μην μου λέει. παρακαλώ λες. παρακαλώ <laughs> λέγε, λέγε λοιπόν ε, και εκεί είναι, είναι δηλαδή καταπληκτικό ε, δεν κρατούν θα σας διαβάσω δε την καταπληκτικά ανθρώπινη σκηνή που ο ε, ο διομήδης θα συναντήσει τον γλαφκό αλλά μετά θέλω να τελειώσω λίγο ναι, ναι, ναι. μεταφραστικά σχήματα. Σωστό. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν ο έκτορας σε αυτόν που δεν είναι πρότυπο ήρωα, που δεν είναι γενναίο. σε όλα του όμως έτσι δεν είναι γενέως, γιατί τον λέει και απατεώνα. Ναι. Πρόσεξε. Λοιπόν, το ίδιο και η Αχαιοί, όταν, ας πούμε, βλέπει ένας αρχηγός ε, ενός στρατεύματος να δηλιάζουν, δεν κρατούν τα λόγια τους. Μιλούν Βεβαία. ακριβώς και λένε αυτό που πρέπει να πουν. Θα σας διαβάσω τι λέει ο Αγαμέμνονας. Ε, έχει, ε, έχει πληγωθεί στο Δέλτα ο Μενέλαος... Και τον έχει δώσει για να, στον Μαχάωνα και στον, να, να τον κάνει καλά και αυτός πηγαίνει και τρέχει ε, αμέσως για να ε, ενθαρρύνει τους αργίους οι οποίοι έχουν ε, πάθει σοκ και δεν δείχνουν γενεότητα και ξεχάσανε την, την πολεμική τους αρετή. Αργοί φωνακλάδες... Πρόσεξε, κορμιά χαμένα, βέβαια. Δηλαδή, φράση που τους λέμε για σήμερα. Βέβαια. Δεν έχετε λοιπόν ντροπή επάνω σας, τους λέει. Τι στέκεστε έτσι σαστισμένοι, σαν ελαφάκια, που αφού κουράστηκαν, έχω πει ότι χρησιμοποιεί όλα τα φαινόμενα του, των ουρανίων σωμάτων και ό, όλα τα πλάσματα της γης με τη συμπεριφορά τους αλλά και την κοινωνία και την καθημερινότητα και παρομοιάζει με καταπληκτικά αυτά. Λοιπόν, σαν ελαφάκια που αφού κουράστηκαν τρέχοντας μέσα σε μεγάλο κάμπο στέκονται και δεν τους έχει πια απομείνει δύναμη μέσα στην καρδιά. Έτσι και εσείς στέκεστε σαστισμένοι και δεν πολεμάτε. Αλήθεια, μήπως περιμένετε να έρθουν οι τρώες κοντά εκεί που είναι τραβηγμένα τα καλόπριμνα καράβια στην ακρογιαλιά της γρίζας θάλασσας για να δείτε αν θα βάλει πάνω από εμάς το χέρι του ο του Κρόνου» Ε, και εδώ είναι κάτι που, που ο, ο Αγαμέμνονας δεν ξέρει τι μελετάει ο Δίας Αλλά η, η, η, εδώ έχει και σας είπα ότι ο Όμηρος πολλές φορές Έχει στοιχεία από την τραγωδία Είναι προήμιον τραγωδίας Γιατί κοίταξε να δεις Εδώ δεν ξέρει τι μελετάει Και παρόλα αυτά λέει κάτι το οποίο θα συμβεί Και απλώς το φοβάται Να μην συμβεί Βέβαια να μην συμβεί Λοιπόν σας διαβάζω το λόγο, του στα αξίζει το κόπο. Αργή η όμορφη, ελεχέ ουνινσέβεσθε, τι φούτο έστιτε τε ή είτε νευρί. Ετε πιουν έκαμον παιδεία ο Θεού. Εστάς, στέκεστε, εκεί, στέκεστε. Ναι. Αποχαμνωμένη δηλαδή. Ναι. Ουδάρα τι. Σφί με τα φρεσί γίγνεται αλκή. Όσοι μης έστιτε θυπότες ουδέ μάχεστε. Ή μένετε τρώα σχεδόν έλθεμεν ένθατε νείες. Ή περιμένετε να λέει παπορια, να έρθουν οι σκα... τρώες καράβια. εκεί που είναι τα καράβια ναι, ένθα. Ναι, ναι. ε, η μενετε σχεδον ελθεμεν ενθατε νειες η περιμενετε να ερθουν έθπριμνη... Με, με τις ωραίε πρίμνες, την πρίμνη την ωραία, ναι. επιθυνεί επιθυνή θαλάσσις, όφρα είδητε κίμην υπέρσχει χείρα κρονίων. Όφρα είναι, για να δείτε ναι. αν θα βάλει από πάνω από μας, αν θα μας προστατέψει δηλαδή Εντέλει. όταν θα πτάσουν στα καράβια μας ο Δίας, ο γιο δηλαδή του Κρόνου. Ε, θέλω τώρα να σας διαβάσω α, Για προχώρα Τώρα, τώρα αμέσω, Να πάω μουσικούλα από τον, όχι. όχι, όχι, όχι Από το έχω, το έχω ε, Θέλω να πω κάτι για τον Διομίδη ε, Το γιο του Τιδέα ε, και τον, ε, τον Γλάφκο Που το υποσχέθηκα από, από τα μηνύματα Λοιπόν Έχουμε πει ότι είναι εμφύλιος Έχουμε πει ότι όλοι αυτοί Είναι ελληνικά φύλλα ναι? Εννοείται. Ωραία. Ο Γλάφκος είναι με τους Τρώες ναι. Ο Διομήδης Με τους Αχαιούς Δαναούς, Μυρμηδώνες και Σία Τη Σία Συμμαχία να το πούμε έτσι ε? Τη Συμμαχία ε, όχι δεν είναι συμμαχία είναι όλοι απλά πάνε για, να, Η... για την τιμή Η από εδώ του, πλευρά, ναι. του Ατρέα. Έτσι, ναι ναι ναι, ναι. Ε, προσέξτε τώρα ο γλάυκος είναι εγωνός του πρώτου γλάυκου ο οποίος είναι γιος του Σίσιφου Oh. Και αυτός ο γλαύκος ο πρώτος Που πηγαίνει Στην εφύρη Είναι εκεί κοντά που είναι η σημερινή Κόρινθος Η εφύρα Ο Όμινος τη λέει εφύρη Γιατί Ευθύρι. έχει ιονική Όπου αλφα ητα, έτσι. Αν και καμιά φορά λέει και αιωλικά Στοιχεία χρησιμοποιεί Λοιπόν, ο Γλάφος ο πρώτο γεννά το Βελερεφόντι, όπου υπάρχουν καταπληκτικές ε, ιστορίες γι' αυτόν. Έτσι. Βελερεφόντις. Ναι. Ε, ο Βελερεφόντις ε, θα, θα παντρευτεί τη κόρη του άδρας του, έτσι, από το, το Άργος και όταν ο άνδρας θα πεθάνει αυτός θα α, γίνει ε, βασιλιάς το Άργος την Αιγιαλία ναι, Αιγιαλία. ναι. Ε, τέλος πάντων πάμε τώρα λίγο δεν ξέρω αν θέλουνε τι να θέλουν, καθυστερήσω για να τους πω λίγο για το Βελερεφόντι Ναι να έλεγε λίγο Αυτός ο Βελερεφόντις ναι. είναι ένα άλλο μήνυμα του Ομύρου εδώ Αυτός ο Βελερεφόντις λοιπόν α, Ήταν όπως λέει ο Όμηρος χωρίς κανένα ψεγάδι Ήταν πανέμορφος ήταν γενναιότατος και ήταν και πάρα πολύ έντιμος. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, λέει ο Όμηρος χαρακτηριστικά, σ' αυτόν οι θεοί χάρισαν και ομορφιά και λεβεντιά γεμάτη χάρη. Ναι. Μπορεί να είσαι όμορφος και να μην έχεις χάρη. Ε, το ξέρουμε από τη τηλεόραση. Ε, αυτός είχε και λεβενδιά και ομορφιά γεμάτη χάρη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτός ε, ήταν βασιλιάς των Αργίων, ε, ο Πρίτος. Και η γυναίκα του... Ε, αυτή η γυναίκα, τέλος πάντων, που δεν ε, ήταν άξια για να, ε, να την τιμήσει ο Όμηρος, ναι. παρόλο που τη λέει θεία άντια, έτσι ήταν το όνομά τη. Ε, θέλησε να σμίξει ερωτικά, λέει ο Όμηρος, με τον Βελερεφόντι. Ο Βελερεφόντις όμως, σεβόμενος τον άντρα της, αρνήθηκε. Τότε εκείνη επειδή φοβόταν πάει και λέει στείνει μια πλεκτάνη ναι. και λέει στον πρίτο τον άνδρα της ότι ο βελερεφόντης προσπάθησε να κοιμηθεί μαζί της. Μου την έπεσε. Ναι. Μάλιστα. ναι, ναι. Και κοίταξε να δεις και εσύ και οι ακροατές πώς το, πώς το λέει ο Όμηρος. Ε, Θέλοντα λοιπόν η θεάντια να σμίξει ερωτικά μαζί του στα κρυφά. Δεν μπόρεσε όμως να πείσει το γενναίο Βελερεφόντι που ήταν τίμιο άνθρωπος και τότε εκείνη λέγοντας ψέματα μίλησε στο βασιλιά τον Πρίτο. <κυρίζει> Καλύτερα να πεθάνεις Πρίτε. η σκότωσε το Βελερεφόντι που ήθελε να σμίξει ερωτικά μαζί μου χωρίς εγώ να το θέλω. Απατης. Τι λες δεν γούσταρα κι όλα ε έτσι, ναι, ναι ναι ναι Έτσι μίλησε και τον βασιλιά τον έπιασε οργή Τέτοιο λόγο που άκουσε Να τον σκοτώσει δεν θέλησε Γιατί δεν το βάσταξε η ψυχή του Τον έστειλε όμως στη λικία Και του έδωσε άσχημα σημάδια Σημειώνοντας σε που δίπλωνε πολλά Που θα του κατέστρεφαν τη ζωή και του είπε όταν θα πάει στον πεθερό του στη Λικία, το πεθερό του Πρύτου, ναι. να του δώσει αυτό το γράμμα. Ήταν σαν γράμμα. Ναι, ας πούμε. Ναι. Ο Βελερφώτης περνάει πάρα πολλές ταλαιπωρίε και φτάνει στη Λυκία και αφού πάντων εννέα μέρες εκεί τον δεξιονόταν, ο πεθερός του πρίτου. Τον ρώτησε αν έχει κανένα νέο από το... από το γαμπρό του και του το δίνει. Και πάλι ο Πεθερός δεν ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά τον έβαλε να κάνει πάρα πολλές, ε, πώς το λέμε, ε, πολλούς άθλους. Ε, σκότωσε ε, την Χήμερα. Λοιπόν... Ε, η χήμερα ήταν ε, έβγαζε φωτιά ήταν κάτι σαν ένας δράκος αλλά είχε ε, το κεφάλι της ήταν λιοντάρι, πίσω φίδι και στη μέση κατσίκα Για πως συμβολισέτε το αυτομάρια αν μπορείς; Ή αν θες. Ε, ναι, κάτι που δεν μπορούσε να είναι. Δεν, ε, είναι άλλο ο συμβολισμό εδώ και είναι α, α, α, άλλο τροπάριο αυτό. Θα τα πούμε κάποια στιγμή στου συμβολισμού των. Στον... Λοιπόν, ε, μετά πολέμησε στου σολύμου. Σολίμου. Άλλο Έτσι. και αυτό. Άλλο και αυτό. Ενε ναι, τα αφήνουμε στη μέση. Δεν πειράζει. Εγώ το γουστάρω. γιατί θέλω να, να κλείσω το. Παρακαλώ. Θα, θα επανέλθουμε σε αυτά. Ε, και τέλος ε, ε, Αντιμετώπισε τις Αμαζόνες που πολεμούσαν σαν άντρε. Ε, όταν όμω επέστρεφε από αυτά. Ναι. Ο πεθερό έστειλε οπλισμένους άντρες για να του στήσουν καρτέρι mm. και ο Όμηρος λέει ότι ο Βελερεφόντης τους καθάρισε όλους Μάλιστα Μετά από αυτό ο Πεθερός κατάλαβε ότι είναι προστατευόμενος του Δία και τον έκανε γαμπρό του... Ωραία. Τώρα αυτός ο Βελερεφόντης θα κάνει τρεις γιους Εντάξει Μάλιστα. Θα κάνει τρεις γιους Και ο γιος του Ο υπόλοχος Θα γεννήσει ένα γιο που θα πάρει το όνομα του παππού του πρώτου γλάφκου. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ο Διομίδης, ο γιος του Τιδέα, είναι ετολό. Όταν ο Βελερεφόντης αναγκάστηκε να πάει στην αποδημία του που τον έστειλε ο Πρίτος στη Λικία. Φιλοξενήθηκε στην οικογένεια, στον παππού του Διομήδη. Ναι και. Βέβαια. Λοιπόν, και μάλιστα έδωσε και δώρα... τα οποία ο Διομήδης τα γνώριζε. Και του λέει... «Ποιος είσαι εσύ γιατί μοιάζει πολύ... Ε, με ήρωα, και έχεις α, άλλη, Η γενιά σου πρέπει να είναι θεϊκή. Και του λέει αυτό είμαι αυτό, οπότε αναγνωριστήκανε. Και επειδή, και επειδή ήταν φίλοι, αγκαλιαστήκανε. Ναι. Ενώ ήρθαν αντιμέτωποι να πολεμήσουνε. Και δώσανε υπόσχεση ο ένας τον άλλον ότι δεν θα χτυπηθούν αυτοί. Θα αποφύγουν να χτυπηθούν. Μάλιστα. Και ανταλάξανε δώρα, δώρα όπου ανταλάξανε τα, τα όπλα τους και ο Διομήδης του έδωσε χάλκινα και ο Γλαύκος του έδωσε χρυσά. Ενδιαφέρον και συμβολικό. Ναι. Πολύ. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι είναι. Δεν, ε, μεταξύ ηρώων δεν, δεν υπάρχουν μικρότιτες, Ναι. Ναι. ναι είναι υπάρχει. πολύ συμπολικό. Αυτό θέλει να δείξει... Λιγάκι τώρα, πάμε λιγάκι τώρα στους θεούς. Να πω, το, να πω την κουβέντα και μετά για να ψάξω να βρω τα χωρία που μου το διαβάσω θα βάλεις μουσική. Εννοείται. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μεγάλου κομματιού της μάχης που ξεκινάει από το γάμα και θα, θα, θα φτάσει μέχρι το πιπ. Η θεοί, η βασική θεή είναι μοιρασμένοι. Ναι, όπως είπαμε. Ο Δίας σαφέστατα είναι με τους Αχαιούς. Mm. Όμως, επειδή υπενθυμίζω έδωσε το λόγο του στην μάνα mm. του Αχιλέα τη θέτηδα, πρέπει να, να φέρει σε τη θέση τους Αχαιούς όλους για να τιμήσουν τον Αχιλέα... Τον ολιγόζω. Από την άλλη τη μεριά, ο Δίας θα το κάνει αυτό το σχέδιο, θα το κρατήσει μυστικό, θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να το πει στην Ήρα, ναι. γιατί θα του κάνει πολλά τσάλι μια Ήρα. Ε, ναι. Και μετά, και μετά, και μετά. Ε, να ξέρουμε ότι ο Δίας θέλει να τους φέρει σε δύσκολη θέση, δεν θέλει να τους καταστρέψει. Απλά να πιέσει την κατάσταση για να αναγκαστεί ο άλλος να βγει Για να, να, να πάνε δροστά. να, να φωνάξουν τον <και> Αχιλέα <και>, και να τον τιμήσουν. Τώρα, Απόλλωνας, Αφροδίτη, Άρησος σε ένα σημείο, αυτός είναι πότε εδώ πότε εκεί, γι' αυτό όπως θα διαβάσουμε, <και> ε, του έχει μια, ε, μια, ένα ε, ε, όνομα ο Όμηρος που το λέμε και σήμερα, τον λέει αλλοπρόσαλλο. Πότε είσαι εδώ, πότε είσαι εκεί. Αλό πρόσαλο ε. τον λέει. Ακριβώς πρόσαλο. Όπως το λέμε σήμερα και εμείς. Ε, Γιώργο μου, υπάρχουν πάνω από 2.000 Με λέξεις... Με Δεν είναι νεκρή γλώσσα η που είναι, που είναι αυτούσιες, όπως τις λέμε, και δεν έχουμε εγώ προσωπικά Λάζει, δεν ξέρω... Μάζε, Τζάννη, η φιλενάδα σου ρεπούσει άλλα λέει. Ε, Άκουσέ το, εγώ προσωπικά δεν ξέρω το νούμερο και δεν ξέρουμε και νομίζω δεν το ξέρουμε πόσες... Είναι σύγχρονες παλιές λέξεις. Πόσες είναι οι ίδιες που αλλάζουν λίγο οι καταλήξεις. Δηλαδή είναι πιο κοντά μας τα ομοιρικά και πιο πολύ στη, στα... Στα περίχωρα από τι πρωτεύουσε τη σύγχρονη Ελλάδο που μιλάνε στην Ήπεθρο Μάλιστα. είναι πιο κοντά στο διάρκεια Και απορώ εγώ πω η φιλενάδα σου Ρεπούση δεν το ξέρει αυτό. Και λέει είναι νεκρή γλώσσα η ελληνική η αρχαία. Εδώ mm. το λέει η Ρεπούση που δεν μου καίγεται καρφί, πια είναι. Ε, λοιπόν, εγώ οφείλω να ρωτήσω. Συγγνώμη, εδώ το λέει ο Υπουργό Παιδεία και Πολιτισμού. Ποιος είναι είναι άχρηστη έω επικίνδυνη. Ποιο είναι αυτό. Α, ο Μουστάκια. Έλα. Ο, ο Γαβρόγλου. Έλα. Ε, τι Ελλάδα. Και ο προηγούμενο. Ωραία. Ο προηγούμενο ποιο ήταν, Μωρά. Και οι δύο οι προηγούμενοι πολιτισμού και. Πολιτισμού. Λοιπόν. Κοίταξε, αγγλικά το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε πολιτισμό, αν δεν έχουμε υπουργείο πολιτισμού. Χάχα. σα. Γιατί πολλού του ξέρω προσωπικά εγώ και είναι απολύτιστη η Ελλάδα. Λοιπόν, πάω ένα μουσικό διάλειμμα εγώ. Τι ένε Για να βρει τη σημειότησή σου. Εδώ μας δεν πάμε πουθενά, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε ακόμα 40 λεπτά τουλάχιστον να φρίξουμε. Ακούσαμε ένα παλιό κομμάτι, την Μάρτιν Ιναμοράτα. Εδώ ακούμε αλμπέντο 14. com τη Μαρία Τιτζάνι. Ακούμε κάθε Δευτέρα μετά τι 8 εδώ με την εκπομπή Γιατί οι Έλληνε, ε, τι τελευταίε εκπομπέ και συνεχίζει και σήμερα, έχει πιάσει θέματα του Ομύρου κατά το γράμμα, όπω είναι στο ευρετήριο, να το πω έτσι. Του... Ιλιάδα και στην Οδύσσια και μας λέει και τα εφτράπελα των πραγμάτων να καταλάβουμε, δηλαδή αμεταφερθούμε 2,5 χρόνια πίσω το παιχνίδι της εποχής εκείνης και τις αδυναμίες και την εμπλοκή των θεών οι οποίοι με ρωτούσαν εδώ Μαρία και νομίζω ότι είναι συμβολισμοί όλα αυτά τα ονόματα και η εμπλοκή των έτσι δεν είναι λοιπόν ε... Ναι είπαμε για τους υπουργού παιδιά Είπαμε τον χοντρό Τον άλλον τον πιο αδύνατο προηγουμένω Και λοιπά. Να ε, έχετε εδώ υπόψη Το λέω τώρα για να μην διακόψω τη μαρέα Ότι δεν είναι τυχαίον Το ότι Σε κάθε κυβέρνηση Ανεξαρτήτους χρώματος και Που δεν υπάρχει Η πρωτοκλασάτη Και εν δυνάμειοι πρωθυπουργοί Περάσανε από το Υπουργείο Πολιτισμού γιατί κάνανε την εμβάπτισή τους εκεί. Σαμαράς, Καραμαλής, Μπαγκογιάννη, Παπανδρέου, πει... Παπα Βενιζέλος και Ουκάστην Αριθμός. Δείτε το και από μια άλλη οπτική γωνία. Είναι δυνατόν το υποβαθμισμένο στην ιεραρχία των Υπουργείων Υπουργείου Πολιτισμού να περνάνε οι ενδυνάμοι οι Πρωθυπουργοί και τα τα στελέχη ο πασών των Ρωσιών. Ο Γεωργάκης. Λοιπόν. Και αυτός υπήρξε. λοιπόν Ψάχτε το να δείτε τους λόγους. Μπαίνουν εκεί για να πάρουν την εμβάφτιση. Ξέρεις τώρα τι θα πει εμβάφτισης Μαριέση. Πάμε λέγε. Λοιπόν α, έχουμε πει ότι ε, οι θεοί των Ελλήνων όπως παρουσιάζει ο Όμηρος δεν έχουν καμία σχέση με το πως αντιλαμβανόμαστε ε, τους θεούς σήμερα δηλαδή τον, ναι δεν είναι θρησκευτικό όρο. Το γιαχβέ ναι, ναι, ναι, το ναι. Χριστούλη, τον Ναλά Δεν Αλλάς, είναι θρησκευτικό τον... το θέμα ναι, λοιπόν, Είναι άλλο ε, Είναι ναι ε, Έχουν μια διαφορά ότι είναι αθάνατοι ναι. ε, Τίποτα άλλο δεν είναι Έχουν, έχουν ανθρώπινες τα... αδυναμίες Έχουν αδυναμίες ανθρώπινες ε, Συμμετέχουν ε, οι γυναίκες του στην και στο Μπουργούρου ε, ναι, Αλλά ο Όμηρος ναι. τα... και, είναι, και, δεν, και είναι και καταπρότυπο ε, Όπως οι άνθρωποι Έτσι. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος Ο, ο Άρης να, να αποκαλείται από τον Όμηρο γενέως, Μα δεν αποκαλείται γενέως ναι. Αποκαλείται ανδροφόνος. ανδροφόνος Αυτός που σκοτώνει ανθρώπους Άντροφόνος. Λοιπόν και όχι μόνο αυτό Όταν πληγώνεται Από τον Διομήδη Ναι ναι, Και αυτός και η Αφροδίτη Και θα πληγωνόταν και ο Απόλλωνας αυτός λέει θα τα βάλει και με το Δία τον ίδιο λέει, Δεν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Λες, καταλαβαίνει τίποτα ποθενά, ναι. Τον βάζει όμηρος, να λέει τον Απόλων, να Λοιπόν ε, Πάει λοιπόν ο, ο Άρης και μουρμουρίζει Και κάθεται στο Δία και, και γκρινιάζει γιατί πονάει Αν ήμουν του λέει Αν ήμουν ε, θα ήμουν χωρίς πνοή από τα χτυπήματα του Χαλκού Αν ήμουνα δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν ε, ε, ε, Φυσιολογικός άνθρωπος, ναι. Και δεν ήμουνα Θεός Έτσι. Τότε τον στραβοκοίταξε ο Δίας Που μαζεύει τα σύννεφα Τον δαρ υπόδρα ειδών. Η πόδρα, αυτό που λέμε σήμερα τον βλεφάριασε α, Τον κοίταξε α, κάτω από τα βλέφαρα έτσι. Τον στραβοκοίταξε ναι. έτσι, Η πόδρα ειδών Προσέφει, του μίλησε Ο Νεφελιγερέτης ε. Νεφελιγερέτης Βιερέτης. Δίας Μη κάθεσαι κοντά μου και κλαψουρίζεις αλοπρόσαλε Αλοπρόσαλος Να το πω Μη τιμή αλοπρόσαλε παρεζόμενο μηνύριζε, έχθιστος δέμι έσι θεόν, οι όλυμπον έχουσιν. Άρα, Γιατί το αρχαίο κείμενο. Γιατί μου από τους θεούς που, τον, που κάθονται στον Όλυμπο. Δηλαδή η λέξη αυτή είναι απευθείας από το αρχαίο κείμενο, άλλοπρόσαλος, μπαμ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. ΑΙΓΑΡΤΗ έριστε φίλοι, πολεμείτε, μάχετε, γιατί αυτό που, που, που αγαπάς και σου αρέσουν πάντα είναι τα μαλώματα, οι πόλεμοι και οι μάχε. Κατάλαβες? Εννοείται. Λοιπόν, βέβαια. Τι μην κάθεσαι κοντά μου, του λέει, φύγε, του λέει ναι. ο, ο, ο Δίας. Έτσι. Και έχει χάρη του λέει που σε γέννησε η Ήρα Γιατί Αν ήσουν γεννημένο Από κανένα άλλο από τους θεούς Τόσα κακά που κάνεις Από καιρό θα βρισκόσουν Πιο βαθιά Και από τους γιους του ουρανού oh. εννοεί, εννοεί Τους τιτάνες ναι, Θα ναι, ναι. σε είχα βάλει πιο βαθιά ναι. Με τόσα κακά που κάνει. Θα σου είχα χώσει στο, στο χώμα που λέμε σήμερα Ναι ναι ναι ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, Όπως είπε και ο Κόπη, πάστε. Ναι. Ένα άλλο σημείο που έχουμε να επισημάνουμε εδώ, είναι ότι ο Δίας δεν κάνει ό,τι του γουστάρει. Μπα. Ο Δίας παίρνει αποφάσεις συγκαλώντας συνέλευση και όταν έχει κάτι που πρέπει να το, να το κρύψει, ένα σχέδιο, ναι. που είναι, ε, τότε τους λέει κάνει χρήση... Τη αιγίδας του, του ότι είναι ο πρώτος των θεών ναι. και τους λέει ότι πρέπει να γίνει έτσι αυτό τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου και καλά, ναι, προτείνω. Ναι. Αλλά, αλλά πρέπει να πάρει την έγκρισή τους. Άρα εδώ βλέπουμε και μια δημοκρατική αντίληψη, mm. να το πούμε αυτό. Ναι. Τι το παίζει η φασίστας λοιπόν. και καλά εγώ είμαι και τέρμα. Διαβάζω, να, διαβάζω. να δείτε πώς τους λέει. Η αυγή με το κρόκκινο φόρεμα, λέει, ιός μεν κροκόπεπλος. Κροκόπεπλος. Κροκόπεπλος. Με το, με το χρώμα του κρόκου. Του κρόκου, ναι. Έτσι. Κροκόπεπλος. Βέβαια. Απλώθηκε πάνω σε όλη τη γη και ο Δίας, που χαίρεται τους κεραυνούς, έτσι, είναι ο... Κάλεσε τους θεούς σε συγκέντρωση στην πιο ψηλή κορφή του Ολύμπου με τις πολλές κορφές και πήρε να τους μιλάει ο ίδιος και όλοι οι θεοί άκουγαν». Ακούστε με όλοι οι θεοί και όλες οι θεές να σας πω αυτά που μου λέει η ψυχή μέσα στο στήθος. Κανένας θεός, μήτε θηλυκός, μήτε αρσενικός να μην δοκιμάσει να ματαιώσει αυτό που θα πω. Μόνο να το εγκρίνετε όλοι για να φέρω όσο γίνεται πιο γρήγορα στο τέλος αυτές τις δουλειές. Υπάρχει ένα σχέδιο κύριοι τους λέει και κυρίες μου ναι. και πρέπει να το εγκρίνετε. Μάλιστα. Έτσι είναι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δηλαδή. Μου θυμίζει το τζίπρα αυτό ε, Έτσι, ε. Το τζίπρα μου θυμίζει Όχι δεν σου θυμίζει το τζίπρα <laughs> Σου θυμίζει κάποιον που πρέπει να αποδώσει δίκαιο ε, αυτό το Και πάρε, να υπάρχει ναι γιατί, γιατί θα πει παρακάτω ο Όμηρος Όταν θα στείλει την προσωπία, Θα πει ότι την ώρα που, που, που αναγκάζεται θα, ότι θα ζητήσει συγγνώμη Γιατί του λένε όλοι εσύφτες που φτάσαμε σε αυτή τη θέση. <laughs> Λένε στον Αγαμέμνονα όλοι οι Τα έχουν βάλει μαζί του. Γιατί, γιατί όχι, γιατί πράγματι έφτεγε ναι. ο αγαμέμνωνας. Λοιπόν, και ο Δίας πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη. Μα λοιπόν. θεωρείτε ότι είχε βάλει μπροστά τα εγωιστικά του ο αγαμέμνωνας; και εγώ έτσι, είμαι έτσι, το αφεντικό έτσι, έτσι, και έτσι, ναι. έτσι, έτσι, Και ήταν ύβρις αυτή, έπρεπε να πληρωθεί. Κανένας Θεός, να μην ματαιώσει αυτό που θα πω, γιατί πρέπει να το εγκρίνεται για να μπορέσω να το υλοποιήσω, τους λέει και να τελειώνουμε με αυτό, να τελειώνουμε με αυτό, έτσι. Να έρθει γρήγορα τέλος σε αυτές τις δουλειές δηλαδή. Όποιον όμως τυχόν πάρω είδηση, πως θέλει να πάει χώρια από τους άλλους θεούς, να βοηθήσει τους τρώες ή τους δαναούς, κοίτα, η αχαιη οι Μυρμηδόνε, όλοι, έτσι, ε, το Λί και τα λοιπά. Ε, λέγονται, πότε λέγονται με ένα όνομα όλοι αχαιοί, πότε λέγονται Δαναΐ Είναι και οι κρήτες εδώ, μην το ξεχνάς Αυτό γιατί γίνεται. Είναι ε... και οι κρήτες Γιατί όλοι είναι μ, μ, μ, μ, μ, η ίδια της φάρα. Υδια καταγωγή. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, ε, είναι και οι κρήτες με τους αχαιούς και όποιον λοιπόν θα πάρω είδηση πως θα πάει χώρια από τους άλλους θεούς να βοηθήσει ή τους τρώες ή τους δαναούς, αυτός κεραυνομένος θα γυρίσει στον Όλυμπο σε κακά χάλια. Ή θα τον αρπάξω και θα τον ρίξω στον σκοτεινό τάρταρο πολύ μακριά εκεί που βρίσκεται το πιο βαθύ βάρονθρο κάτω από τη γη όπου οι πόρτε είναι σιδερένιες και το κατόφλι χάλκινο τόσο πιο κάτω από τον Άδη όσο πιο πάνω είναι ο ουρανός από τη γη. Πολύ συμβολικό αυτό τώρα και ειδικά αυτό το Τότε Θα καταλάβετε πόσο είμαι πιο δυνατός κι αν θέλετε θεοί, ελάτε δοκιμάστε με για να το μάθετε όλοι. Κρεμάστε από, τι τους λέει. Κρεμάστε από τον ουρανό ένα σχοινί χρυσό και πιαστείτε από αυτό όλοι οι θεοί και όλες οι θεές. Δεν θα μπορέσετε να τραβήξετε από τον ουρανό στη γη το Δία, τον ανώτατο κυβερνήτη και αν ακόμα κοπιάσετε πολύ. Όταν όμως εγώ θελήσω με την καρδιά μου να σας τραβήξω, θα μπορούσα να σας τραβήξω με όλη τη γη και με όλη τη θάλασσα μαζί και να δέσω έπειτα το σκηνή γύρω στην κορυφή του Ολύμπου, ώστε να, βρεθούν, να βρεθείτε όλοι στον αέρα. <laughs> τους λέει. Καλό. Έτσι μίλησε και εκείνοι σώπασαν, ε, δεν μιλούσαν σαστισμένοι από το λόγο του. Γιατί τους είχε μιλήσει πολύ έντονα. Και σπάνια τους μιλούσε έτσι, γι' αυτό και είχα να σας στήσει. Ύστερα από ώρα του μίλησε η γαλανωμάτα Θεά Αθηνά. Η μόνη που μπορούσε να μιλάει όταν ήταν θυμωμένος ο Δίας. Πατέρα γε του Κρόνου, κυβερνήτη πιο δυνατέ απ' όλους. Καλά το ξέρουμε κι εμείς πως η δύναμή σου είναι κατανίκητη. Και με όλα αυτά όμως η ψυχή μας κλαίει για τους δαναούς, τους κονταρομάχους που ξεπληρώνοντας ό,τι τους γράφει η μοίρα θα χαθούν η Αθηνά ξέρει τι θα γίνει αλλά σκοπίμως του το λέει αυτό για να τον εμείς θα τραβηχθούμε από τον πόλεμο όπως το προτάζεις θα βάλουμε όμως ένα σχέδιο στο μυαλό των αργίων που τυχόν θα του ωφελήσει για να μην χαθούν όλοι επειδή τους θύμωσες εσύ πρόσεξε τώρα και εσύ και οι ακροατές κοιτάξτε να δείτε ο Δίας που πάντα ποτέ δεν θυμώνει με την Αθηνά. Και όταν έκανε η Αθηνά, πήρε την Ήρα και πήγε να βοηθήσει, την άλλη φορά το έχω με διαβάσει, την κάλεσε την Ήρα και της είπε «Θα σε πιάσω και θα... άμα θα ρίξω τα χέρια μου πάνω σου και και, και σου. σιλιές, θα δεις τη δόντα σου. Αλημονός σου. Κοιτάξτε να δείτε τι της λέει. «Τότε της χαμογέλασε ο Δία που μαζεύει τα σύννεφα και της είπε». «Μη φοβάσαι τριτογέννη αγαπημένο μου παιδί, δεν μιλώ εντελώς σοβαρά, θέλω να είμαι καλός μαζί σου». Και γιατί να είμαι καλός μαζί της, γιατί ήταν η σκέψη του Δία η Αθηνά. Εννοείται. Και πήρε λοιπόν το αμάξι του με τα χαλκοπόδαρα που πετούσαν γρήγορα... Φίλη, τα άλογα των Θεών στον Όμηρο δεν τρέχουν, πετούν. Ναι, δεν πήγα να το θίξω, αλλά το διορθώσει. Χάλκι να λέει και αυτά. Δηλαδή... Πετούν. Τα άλογα των Θεών πετούν. Κάτι μα λέει εδώ το άτομο, τέλο πάντων. Συνέχισε. Λοιπόν. Έφυγε λοιπόν ο Δίας γίνονται εδώ θα διακριθούν τώρα ο Διομήδης, ε, ο Έλληνδας, ο Δισέας, ο Μενέλαος, όλοι όλοι όλοι όλοι, ώστοσο να μην ξεχνάμε ότι. ότι έχουμε έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή στους, τα είπαμε αυτά, στους ε, ε, Δαναούς ή Αχαιούς. Λοιπόν, προτείνω πριν συνεχίσει την ενότητα, πάω να μουσικήσω διάλευμα τα κυβέρια, να το κλείσεις. Την, ναι, ε, θέλεις να βάλεις μουσική λίγο. Ε, εκτός αν έχεις ε, να αλλάξεις ενότητα, απλώς. Ω, oh, καλησπέριζο το Βερολίνο, καλησπέρα καλησπέρες αγοράκι μου, mm -hmm. εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, ας πάμε ένα μουσικό για αχαλαρώσουμε λίγο, απειούμε και ένα νεράκι. Mm -hmm. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, albedo14.com, γιατί οι Έλληνες κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 με την κυρία Μαρία Τζάνι. Εννοούμε λοιπόν: κάθε Δευτέρα βράδυ με την κυρία Μαρία Τζάνι εδώ και την εκπομπή. Γιατί οι Έλληνε έχει πιάσει τις ενότητες τις περιγραφές τι ενότητε με τι περιγραφέ του Ομύρου. Θυμίζω ότι στι 12 του μηνό που μπαίνει μεθαύριο Νοεμβρίου. Ο κύριο ξενοφόν μου, σα θα είναι εδώ κοντά μα μαζί με τη Μαρία Τιτζάνη και τον Κώστα του Γεωργίου που στέλνω την καλησπέρα μου γιατί παρακολουθεί την εκπομπή και κάνει και παρεμβάσει τηλεφωνικέ, Κώσταρα μου αγορίνα μου, λοιπόν, εδώ όλη η μεγάλη παρέα στον Αλμπέντο κάθε μέρα και να πάρετε το τρέχον τεύχο του τρίτου ματιού που πλέον έχουμε κάνει πάρα πολύ στενή συνεργασία και με το Ελένικ Νέξου για εκτό Ο Αλμπέντο και όλη η ομάδα που εδώ και στηρίζει όλα αυτά τα ωραία όπου σιγά σιγά ήδη έχει ετοιμάσει κείμενα για το επόμενο τεύχος ο Διαμαντάρα, η Μαρία και λοιπά η Τζάνι και θα αρθρογραφούν στα περιοδικά που προανέφερα και όχι μόνο και χώρος που υπάρχει στην Οδό Νίκης 28 καταπληκτικός ένα νεοκλασικό όπου σιγά σιγά θα οργανώσουμε και ομιλίε οι φίλοι εδώ που έρχονται ο Σαραγάς, η Τζάνι ο Διαμαντάρα, ο Γεωργίου και ο καθένα θα οργανώσουμε σειρά ομιλίων, οπότε η παρέα να είναι έτσι και πιο κοντά και πιο σφιχτή και πιο όμορφα μια και χειμώνια σε τώρα και ευνοείται η όλη αυτή κατάσταση. Λοιπόν, Μαρία, συνεχίζεις. Ναι. Ε, παρόλο λοιπόν που ο Δίας από τότε που αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σχέδιο ε, Έδινε εντολή είτε με πιο ήπιο τρόπο είτε με πιο έντονο όπως είδαμε Η Ήρα και η Αθηνά πάρα πολλές φορές τον παράκουσαν Λοιπόν και είδαμε από τις προηγούμενες αρψοδίες Τώρα όμως θέλω να πω ότι στο Θήτα Παρόλο που λέει αυτό που λέει ο Δίας, αυτές κάνουν τα δικά τους. Ε, ναι. Κάνουν τα δικά τους και ξαναεπεμβαίνουν. Ο Δίας όμως θέλει την ήριδα και τους λέει να πας γρήγορα και να τους πεις να κάνουν αυτό που τους είπα. Γιατί θα γυρίσω και θα, θα τις τιμωρήσω. Και λέει θα σακατέψω, θα σακατέψω, θα τους πει ακριβώς τι λέει. Ακριβώς αυτό που σου λέω ναι, ναι. Θα σακατέψω τα γρήγορα άλογα που έχουν στο άρμα τους Και τις ίδιες θα τις ρίξω κάτω από το αμάξι Και θα σπάσω το άρμα Αν τις αγγίξω ο κεραυνός μου Δεν θα γιατρευτούν από τις πληγές Ούτε κι αν περάσουν δέκα ολόκληρα χρόνια Για να μάθει η γαλανομάτα να μην τα βάζει με τον πατέρα της <Καλό>. Με την μοίρα δεν με τόσο ούτε θυμώνω Γιατί πάντα το συνηθίζει να εναντιώνεται σε ό,τι κι αν πω Καλό, καλό, καλό Λοιπόν Τέλος πάντων Πήγε λοιπόν Και της είπε Τους τα είπε αυτά Και Εν πάση περιπτώσει Αυτές αποφάσισαν Να Συμμορφωθούν Έχουμε όμως μια άλλη φορά Που η, η η Ήρα αφού δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα θα συνενοηθεί με την Αθηνά και θα πάει να, να διεγείρει τον Ποσειδώνα και να του πει πες τι πες εδώ κάτω το. ανέβα πάνω να δεις τι θα γίνει ναι, ναι, ναι. ανέβα πάνω να δεις τι θα γίνει λοιπόν <laughs> εν πάση περιπτώσει θα συμβούν διάφορα τέτοια ε, και όταν πλέον θα είναι κοντά στα πλοία οι Τροές η ήρα στο ξύ θα κάνει κάτι που θα έχει μεγάλη πλάκα. Για απέστο. Λοιπόν, να πάρω το ξύ είναι εύκολο. Δεν... Ωραία. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι η... Ε, Λοιπόν, λοιπόν. Το Τι σκαρφίστηκε αυτή; Για λέει. Πάει λοιπόν και βρίσκει τον α, την α, ε, Αφροδίτη ναι. και της λέει σε παρακαλώ. Ε, Δώσε μου σε παρακαλώ τη, λέει. Είχε πάει πρώτα στον Ποσειδώνα έτσι. Γίνανε ό,τι ήταν να γίνουν και τα λοιπά. Αλλά μετά θέλει να κάνει κάτι πολύ, να τον ρίξει σε ύπνο το Δία. Λοιπόν, φτιάχνει λοιπόν ένα σχέδιο. Ποια ήταν η σκέψη αυτή. Να πάει στην ίδη αφού πρώτα στολιστεί. Να στολιστεί δηλαδή. Μπορεί το Δία να τον έπιανε ο πόθο να κοιμηθεί ερωτικά μαζί της και εκείνη θα του έχινε ύπνο ήσυχο και γλυκό στα βλέφαρα και στο συνετό του νου. Τράβηξε τότε κατά το θάλαμο που της τον είχε φτιάσει ο αγαπημένος της γιος Ήφεστος και είχε εφαρμόσει τις θεραίες πόρτες, τις παραστάδες τους, με κρυφό κλειδί που δεν μπορούσε να το ανοίξει άλλος Θεός. Έτσι. Εκεί λοιπόν κάνει μια καταπληκτική περιγραφή ο Όμηρος, λέει «Έκλεισε τις λαμπερές πόρτες, καθάρισε πρώτα με αμβροσία το ποθητό κορμί της και αλήφθηκε με άφθονο λάδι αθάνατο, ευχάριστο» που το είχε αρωματισμένο. Λίγο να το κουνούσε ψηλά από του Δία το παλάτι που είχε χάλκινο κατόφλι, η ευωδιά του έφθανε και στη γη και στον ουρανό. Από αυτό το άρωμα, βέβαια. Με ήθελ. αυτό εκείνη άλυψε το όμορφο της κορμή, χτένισε τα μαλλιά της, έπλεξε με τα χέρια της τις λαμπερές πλεξίδες, τις όμορφες, τις αθάνατες, να κατεβαίνουν από το αθάνατο κεφάλι φόρεσε ύστερα γύρω τη ένα αθάνατο φόρεμα που η Αθηνά της το είχε με τέχνη φάνη και είχε βάλει επάνω πολλά κεντήματα. Το στερέωσε πάνω στο στήθος της με χρυσές καρφίτσες. Λοιπόν, η Αθηνά ήταν η Εργάνη. Η Εργάνη Δεν τρεπονταν θεά και μάλιστα θεά της νόηση, της επιστήμης, Εσύ. της τέχνης, Πρώτου των Πρώτου μεγέθους θα Να κάνει... Να, Δουλειές. Να και τα λοιπά, ναι. Ήταν η εργάνη, λοιπόν. Δηλαδή, ο Θεός αυτό που ήταν το, το, το ασκούσε κιόλα. Ναι. Έτσι, ναι. δεν ήτανε απλά... Λοιπόν, πέρασε λοιπόν και σκουλαρίκια, δε, που ήταν καταπληκτικά, όλα, όλα, όλα... Ε, και σκεπάστηκε με ένα μαντήλι όμορφο μαλακό που ήταν άσπρο σαν τον ήλιο και κάτω από τα λαμπερά της πόδια φόρεσε όμορφα πέδιλα. Ύστερα βγήκε από το δωμάτιο και πήγε στην Αφροδίτη. Ναι. Και τι είπε στην Αφροδίτη. Σε παρακαλώ της λέει. Δώσε μου, ε, δώσε μου τον έρωτα και τον πόθο που με αυτό εσύ δαμάζεις τους αθάνατους και του θνητούς ανθρώπους. Πάω να δω, στα πέρατα της εφορη γης στον ωκεανό, τη φύτρα των θεών και τη μητέρα της θή, αυτούς που με ανάθρεψαν και με μεγάλωσαν στο σπίτι τους, παίρνοντάς με ποτηρέα, τότε που ο Δίας που όλα τα βλέπει, έριξε τον χρόνο κάτω από τη γη και την άκαρπη θάλασσα. Αυτούς πάω να δω και να τους διαλύσω τα τα μαλώματα, γιατί πολύ καιρό τώρα κρατιέται μακριά ο ένας από τον άλλον από το κρεβάτι και από τον έρωτα, γιατί έχει γεμίσει θυμώ, η ψυχή τους. Πάει λοιπόν και τις λέει ένα μικρό ψέμα Εντάξει. της Αφροδίτης. Και η Αφροδίτη της λέει δεν γίνεται ούτε ταιριάζει να αρνηθώ αυτό που μου λες γιατί κοιμάσαι στην αγκαλιά του Δία που είναι ο πιο μεγάλος Θεός. Είπε λοιπόν και έλυσε από τα στήθη τη το στιθοπάνι το πλουμισμένο που είχε όλων τον ειδών της γοητείες. Εκεί ήταν ο έρωτας, εκεί ο πόθος, προσέξτε... Άλλο πράγμα έρωτα, έρωτας, άλλο πράγμα ο ε, Μαλαλογια, άλλο πράγμα η αγάπη θα λέγαμε σήμερα, άλλο πράγμα η καψούρα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Εκεί το γλυκόλογο ξελόγεσμα που παίρνει το νου και από πολύ γνωστικούς ανθρώπους. Αυτό τι έβαλε στα χέρια και τι μίλησε Να Νάτο, βάλε το στον κόρφο σου αυτό το στιθοπάνι το πλουμισμένο που μέσα του βρίσκονται όλα. «Και σου λέω πως δεν θα γυρίσεις χωρίς να έχεις πετύχει ό,τι βάζει ο νου σου». Έτσι είπε και η μεγαλωμάτα σεβάσμια ήρα χαμογέλασε και αφού χαμογέλασε το έβαλε μέσα στον κόρφο της. Μετά με ένα πήδημα, άφησε την κορυφή του Ολύμπου και πέρασε την πιερία και την όμορφη Μαθία και πήρε δρόμο πάνω από τα χιονισμένα βουνά των Θρακών» που τρέφουν άλογα από τις πιο ψηλές κορφές. Κι ούτε που άγγιξε τη γη με τα πόδια της. Έτσι. Υποπτώ, Πετούσε. αλλά ενδοθήγουμε τώρα. Βέβαια. Πάει λοιπόν εκεί και βρίσκει στη λίμνο... την πόλη του θείου Θώαντα. Εκεί αντάμωσε τον ύπνο τον αδελφό του θανάτου... Έβαλε το χέρι της μέσα στο δικό του και του μίλησε λέγοντας «Ίρα τώρα τα κάνει αυτά Ήπνε που κυβερνάς όλους τους θεούς και όλους τους ανθρώπους Αν κι άλλη φορά άκουσες αυτό που σου είπα, άκουσέ με και τώρα Κι εγώ θα σου χρωστάω χάρη αιώνια Κοίμησέ μου τα λαμπερά μάτια του Δία κάτω από τα φρύδια του <κυκλή> Αυτό που λέει κι ανέσυ, ο φρίσι Λοιπόν, μόλι εγώ πλαγιάσω ερωτικά δίπλα του Και εγώ θα σου δώσω δώρο Ένα ωραίο θρόνο ακατάλυτο για πάντα χρυσό Θα σου τον φτιάξει ο γιος μου ο Ήφεστος, ο χεροδύναμος Με τέχνη δουλευοντάς τον Και από κάτω θα βάλει ένα σκαμνί για τα πόδια ναι, Να τα κουμπάς, όταν Τα λαμπερά σου πόδια δηλαδή Όταν κάθεσαι σε συμπόσιο ο ύπνος όμως ο ύπνος τις λέει Ήρασε βαστή θεά κόρη του μεγάλου κρόνου εγώ όποιον άλλον από τους θεούς τους αιώνιους θα μπορούσα να κοιμήσω εύκολα ακόμα και τα νερά του ποταμού ωκεανού, που απ' αυτόν βαστούν τα πάντα που απ' αυτόν βαστούν τα πάντα Τον παρακολουθώ Τα νερά του Απλά αυτές οκεανού. οι πράσεις που έχει πει είναι Τον τώρα. δία όμως το γιο <κοί> του κρόνου εγώ δεν θα τον πλησίαζα ούτε θα τον αποκίμιζα αν δεν μου το πρόσταζε ο ίδιος γιατί κι άλλη μια φορά ως τώρα με έκανε να βάλω γνώση η δική σου παραγγελιά τη μέρα που εκείνος ο Γενναίο γιος του Δία ξεκινούσε με το καράβι του από το ήλιο αφού κατάστρεψε την πολιτεία των τρόων Μιλάει για τον Ηρακλή που πήγε εκεί και αφού τους ευεργέτησε φέρθηκαν άσ... άσχημα αυτή και το λέει εδώ. Τότε εγώ χύθηκα γλυκό γύρω στο νου του Δία που κρατά την αιγίδα και τον αποκίνησα. και εσύ στοχάστηκε κακά μέσα σου για εκείνον. Και ξεσήκωσε πάνω στη θάλασσα άγριου ανέμου που φυσούσαν. Κύστερα τον πέταξε στικό την καλοκατοικημένη μακριά από όλους του φίλου του. Και ο Δία μα σηκώθηκε, οργίστηκε. Και σφενδόνισε από εδώ και από εκεί τους θεούς μέσα στο παλάτι. Τους εξφενδόνιζε. Όμως εμένα γύρευε πάνω από όλους και θα με πετούσε άφαντο από τον εφέρα μέσα στη θάλασσα αν δεν με η νύχτα που δαμάζει τους θεούς και τους ανθρώπους. Σ' αυτή βρήκα καταφυγή φεύγοντας και εκείνος σταμάτησε μόνο που ήταν οργισμένος γιατί από σεβασμό δεν θέλησε να δυσαρεστήσει τη γρήγορη νύχτα. Τώρα πάλι μου ζητάς να κάνω άλλη μια φορά κάτι που δεν γίνεται. Εκεί λοιπόν η Ήρα θα του αυξήσει την προσφορά. Και θα του κάνει τι? Και θα του πει «Ορκίσουμε στο απαραβίαστο νερό της στίγας» Με το ένα σου χέρι πιάσε τη γη που τρέφει πολλούς ε, ε, ανθρώπους, ζώα και τα λοιπά εννοεί. Ναι. Και με το άλλο σου χέρι ε, τη θάλασσα, την ακτινοβόλα ε, και πες μου της λέει πραγματικά ότι θα μου το κάνεις αυτό που μου λες το δώρο. Τι του είπε η Ήρα και τη βάζει να κάνει τόσο φοβερό όρκο. Του είπε ότι εκτό από αυτό που θα σου φτιάξει ο γιο μου, θα σου δώσω την πιο όμορφη από τι χάρητε, την Πασιθέα. Πασιθέα. Την ο, πασιθέα. Αυτή που βλέπει παντού. Έτσι. Και που είναι περίοπτη. Α, ναι, α το αφήσουμε λοιπόν, άλλη φορά. Ε, την οποία, λέει ο ύπνο, εγώ τη λαχταρώ νύχτα μέρα. Την και όταν τα έκανε αυτά Ήρα, τις λέει κομμάτια να γίνει ο ύπνος, θα τον αντιμετωπίσω ο το Δία, ναι. ε, θα του βάλω ύπνο. Πάει λοιπόν η Ήρα και τον βρίσκει και με το που τη βλέπει ο Δίας έτσι όπως ήταν με τις Αφροδίτης, τον έρωτα και τον πόθο και τα γλυκόλογα και τα λοιπά... Ε, τρελαίνεται και αρχίζει να τις περιγράφει όλες τις γυναίκες που είχε ακόμα και την ίδια όταν ήταν στους μεγάλους τους έρωτες Ερωτείνε. ποτέ δεν σε πόθησα της λέει τόσο wow. και έλα τώρα να κοιμηθούμε και πας μετά του λέει βέβαια αυτό που είπε στην Αφροδίτη ότι εγώ θα πάω για να κάνω αυτό λοιπόν να, να τους δω αυτούς και τη λέει έλα τώρα Δία λέει, να με δούνε όλοι οι θεοί εδώ πέρα να Γίνουμε... Να κοιμάμαι μαζί σου έτσι θα βάλω της λέει αυτός σκιά Ένα, πέπλο. ένα, ένα σύννεφο και ναι, δεν θα μας δει κανεί. Και πράγματι αφού λοιπόν κοιμήθηκαν ερωτικά Ο ύπνος κοιμίζει το Δία oh. Κοιμίζει το Δία και έτσι αυτοί μπόρεσαν να κάνουνε να βοηθήσουνε μαζί με τον Ποσειδώνα Τελείω το Ποσειδώνα άφησε. Αυτή τίποτα έκατσε εκεί. Ναι. Απλά είχε συνεννοηθεί με το Ποσειδώνα να πάει και ο Ποσειδώνα ήταν εκεί και ενώ ο Δίας θα, τον, θα του έστειλε μήνυμα να, να σηκωθεί να φύγει δεν, το, δεν μπορούσε να το κάνει γιατί βέβαια ήταν εκεί. Και η φιλενάδα σου η θεάτυρα λέει παρά είναι διαχειρίσιμο αυρε παιδί μου τα αρσενικά Αμέσω. Γιατί είπε, το... είπε? Παρά είναι διαχειρίσιμα τα αρσενικά. Είναι! Επειδή τον έβαλε για είναι, και δεν είναι, είναι αμέσω έτσι. Και προβλέψιμα. Έλαβε φίλε να Δεν είναι διαχειρίσιμα τα... <laughs> τα αρσενικά. <laughs> λοιπόν, άσομαι να πάω ένα διαλυματάκι. Ε; Για να επιστρέψουμε. Δεν είναι? Ε, δεν ξέρω. Εσύ ξέρει καλύτερα. The... Περίμενε τώρα. The... Moment. You are my destiny. You are my destiny You should... Classic Polanca. You are my destiny. Εδώ, αλμπέντο 14.com. Και το Destiny το δικό μου να απέναντί μου. Η κυρία Τζάνι εδώ. Η Μαρία κάθε Δευτέρα στι 8 Λοιπόν, τι έχει ε, ετοιμάσει ε, για το τέλο. Ένα, ε, ένα τελευταίο που το είχα υποσχεθεί είναι να, να δούμε λιγάκι πώ ε, χειρίστηκε η αντιπροσωπεία. Είναι πάντα στο Ιώτα που πήγε στον Αχιλλεα για να ε, τον πείσει να κατέβει στον πόλεμο. Ε, πήγανε βέβαια οι καλύτεροι φίλοι του, έτσι. Ναι. Ε, όταν του είδε, ε, πρώτα τους είδε ο Πάτροκλος, ε, ο Αχιλλεας σάστησε που τους είδε να πηγαίνουν εκεί, ε, πετάχτηκε πάνω μαζί με τη φόρμιγα που έπαιζε, αφήνοντας το καθίσμα που καθόταν και τους καλοδέχτηκε ο Γρήγορος τα πόδια, έτσι, ε, αχιλλέας και τους προσφώνησε, Χαίρετε αληθινά αγαπημένη φίλη μου αγαπημένοι έρχεστε, έτσι, που έρχεστε αγαπημένοι σε μένα. Κάποια μεγάλη ανάγκη θα έχετε εσείς που μου είστε οι πιο αγαπημένη από τους Αχαιούς, μόνο που είμαι θυμωμένος. Να θυμίσω εδώ ο φίλο ο Παπανασίου, το πρώτο γκρου που έφτιαξε την δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, λεγότανε Φόρμινγκς. Ναι, λοιπόν, άκου. Τη Μισό λεπτό... Και μιλώντας στον πάτροκλο του είπε βάλε ένα πιο μεγάλο κρατήρα για του Μενίτιου και κάνε το κρασί πιο δυνατό και δώσε στον καθένα ένα ποτήρι γιατί οι πιο αγαπημένοι μου φίλοι βρίσκονται κάτω από τη στέγη μου. Ε, θα του μιλήσει πρώτα ο Οδυσσέας. Θα του περιγράψει τι γίνεται κάτω και θα τον παρακαλέσει να πάει. Θα του υπενθυμίσει τι του είπε ο πατέρα του όταν τον έστελνε στον πόλεμο ο Πηλέας. και θα του περιγράψει όλα τα δώρα και του θησαυρού μαζί με τη συγνώμη του που του δίνει ο Αγαμέμνονας. Ο Πηλέας, για να δούμε τι συμβουλέ έδωσε στο γιο του, στέλνοντάς τον στη μάχη, «Παιδί μου, τη νίκη θα σου τη δώσουν οι Αθηνά και η Ήρα αν θελήσουν, εσύ να συγκρατείς τη δυνατή ορμή σου μέσα στο στήθος σου». Ο γλυκός τρόπος είναι πιο καλός. Σταμάτα τα μαλώματα που φέρνουν κακό, για να σε τιμούν πιο πολύ και οι νέοι και οι γέροντες από τους αργίους. Έτσι σου παράγγελνε ο γέροντας πατέρα σου, μα ή τώρα τα ξεχνάς. Λοιπόν, του λέει ο Οδυσσέας. βλέπουμε λοιπόν ότι ο γλυκός ο τρόπος είναι πάντα Πιο καλός, τα μαλώματα φέρνουν κακό. Λοιπόν, και όταν κάποιος δεν αγαπά να μαλώνει, έχει την τιμή και των νέων και των γέρων. Παρ' όλα αυτά και ακούγοντας και τα δώρα, ο... Ο, Αχι... ο Αχιλέας θα του πει «Διογέννη τεγέ του Λαέρτη» πολυμήχανε Οδυσσέα. Ε, πρέπει την απάντησή μου να την πω καθαρά όπως σκέφτομαι και όπως θα γίνουν τα πράγματα για να μην κάθεστε και μου τριβελίζετε το μυαλό ο ένας από τη μια και ο άλλος από την άλλη. Μισώσαν τις πύλες του Άδη εκείνων που άλλα κρύβει στο νου του κι άλλα λέει. Άλλα κρύβει και γιατί και, άλλα το λέει. Λέει, ναι. και γιατί το λέει αυτό αχιλλέας; γιατί... Του λέει εμέσως πειν σαφώς, «Ξέρεις ότι δεν θα μου τα δώσει ο γαμεμνώνας γιατί είναι παραδόπιστος και δεν έχει τιμή». Και δεν του είχο πιστοσυνή. Και δεν του είχο πιστοσυνή, βέβαια. <Ρι> <Ρι> λοιπόν, ε, και αφού περιγράφει που τον αδίκησε και τι θα κάνει τώρα, ε, μιλάει πάρα πολύ ο Αχιλλέας, <Ρι> Πάρα πολύ. Ε, και καταλήγει «Κι αν μας έδινε καλό ταξίδι ο ξακουστός Θεός που τραντάζει τη γη, σε τρεις μέρες θα μπορούσα να φτάσω στην εφορηφθία». <Κι> Θέλω να, να αποστηθήσουν οι ακροατές μας και οι φίλοι αυτή τη φράση του Ομοίρου. «Η ματι και τριτάτο φθήν ερήβολον η θα του το πω με το μέτρο. Έτσι και τριτάτο, φθην εριβόλο η Έτσι πάει με το μέτρο. Σωστό Λοιπόν, το διαβάζω κανονικά. Ήματί και τριτάτο, φθην εριβόλον η σε τρεις μέρες Τριτάτο. Φθην η Έτσι, θα φτάσω. Ναι ε, Το οίκο δηλαδή. Οίκο. Ε, ερίβολον. Λέμε και εμεί τη λέξη βόλο. Ακριβώ. Αυτή που έχει παχή βόλου. Άρα, όταν ο βόλο είναι από χώμα και είναι παχή, ναι. το έδαφο είναι έφορο. πάρα πολύ έφορο, πολύ γόνιμο. Η ματή και εντριτάτο φθην ερίβολον η Λέει. Και εκεί λοιπόν του λέει Έχω πάρα πολλά αγαθά Τα όταν ερχόμουν εδώ Που να μην το αξιονόμουν Που να μην με αξίωνε ο, ο Θεός, Θεός Λέμε εμεί σήμερα ναι, ναι. Ακριβώς το ίδιο λέει και αυτός ναι, Ακριβώς ναι, ναι. το ίδιο Ε Το ίδιο λέει κύριε Ή, ναι. Λοιπόν. Σου το ντριγκάρω εγώ τώρα Επειδή το τελειώνεις Ναι ε, και έχω και χρυσάφια και έχω και αυτά και έχω και εκείνα και έχω απ' όλα Και μη μου λέει ότι θα μου δώσει και μια από τις κόρες του Γιατί όταν θα πάω ο πατέρας μου, ο πατέρας μου Θα με παντρέψει ο ίδιος Γιατί υπάρχουν πολλές αχαιοπούλες μέσα στην Ελλάδα και στη θεία βέβαια Κόρες βασιλιάδων που προστατεύουν τις πολιτείες Γιατί ο βασιλιάς δεν είχε την εξουσία που έχουν σήμερα οι βασιλιάδες ή το Ο σήμερα. βασιλιάς ήταν αυτός που προστάτευε την πόλη Και η λέξη είναι σύνθετη από το βάση και λαός Δηλαδή αυτός που βασιζόταν στο που το αυτός... λαό του αυτός που ο λαός βασιζόταν λαό... σε αυτόν Δηλαδή α, α, που έκανε, Γι' αυτό και η Σπάρτη είχε δύο βασιλείς Ο ένας έμενε για να υπερασπίζεται τη Σπάρτη Και ο άλλος πήγαινε να πολεμήσει Να πολεμήσει έτσι. Λοιπόν, να καταλάβουμε ένα πράγμα αυτό. Ο βασιλιάς είχε πάντα συνέλευση λαού Ναι, όπως τώρα Έλα τώρα Σε παρακαλώ λοιπόν, Ένα να το... λεπτό Α, παρακαλώ Ένα λεπτό και του λέει ε, ε, που έχει πολλές τέτοιες ε, α, α, ας πούμε, αχαιοπούλες βρίσκονται μέσα στην Ελλάδα και στη Φθία από αυτές όποια θελήσω θα την κάνω γυναίκα μου αγαπημένη γιατί θα με παντρέψει ο ίδιος ο πατέρας μου ο Πηλέας». Λοιπόν, του λέει αυτά και τα λοιπά, μιλάει μετά ο Φήνικας που τον έχει μεγαλώσει και του είναι αγαπημένος. Ούτε όμως αυτός καταφέρει να τον πείσει και υποσχέθηκα να τους διαβάσω κάτι. Λοιπόν, παρά του λέει ο Αχιλλέας ότι κοίτα, εσύ θα μείνεις α. Ξέχασα να πω ότι, ε, ότι ο Φήνικας του λέει «Κοίτα, έλα Αχιλέα, δάμασε την περήφανη ψυχή σου και ούτε ταιριάζει να έχει καρδιά ανήλαιη». Έτσι. «Ήλαιος, ήλαιος» λέμε και εμείς σήμερα. Ναι, ναι. Έχουμε και τραγούδι ναι, ήλαιο, του ανήλαιο, Μαρκόπουλου. Ναι, ναι. «Ανήλαιος» είναι αυτός που δεν έχει ήλεος Λέμε ανηλαιός τον ε, βασάνισε ναι, ή δεν ξέρω ανιλαιός, τι. βέβαια. Δηλαδή χωρίς καμιά λύπη, χωρίς, χωρίς καμιά τίποτα να τον... Λοιπόν, να μην έχεις λοιπόν σκληρότητα μεγάλη δηλαδή, αυτό θέλει να του πει. Ε, και οι ίδιοι θεοί που έχουν πιο μεγάλη και αρετή και τιμή και δύναμη αλλάζουν γνώμη. Αλλάζουν γνώμη. Καταλάβατε. Γιατί και οι λυτές. Είναι με τις λυτές. Ε, προσωποποιούσαν. Τα παρακάλια των ανθρώπων στους θεούς. Με τις λυτές. Ναι. Γιώτατο λύ. Ναι. Γιατί και οι λυτές είναι κόρες του μεγάλου Δία. Η δουλειά του είναι να πηγαίνουν πίσω από την άτη. Η άτη είναι δυνατή. Η άτη τι είναι, Η άτη είναι όταν έχει τυφλωθεί το μυαλό σου, ναι. όταν έχει πάθει σύγχυση θρενών ε, ναι. και όταν είσαι, έχεις κυριευθεί από θυμό ή από δεν μανία και πάνε. κάνεις πράγματα που δεν πρέπει σαν αυτά που κάνει ο Αχιλέας τώρα ναι, ναι, ναι. και που χάνει το δίκιο του γιατί τον αδίκησε πράγματι ο Αγαμέμνονος εντό βασίτη τη του ο ήρωας πρέπει να είναι να σκέφτεται και το δίκιο των πολλών και αυτός ήταν βασιλιάς έπρεπε να σκέφτεται λοιπόν και γιατί πηγαίνουν πίσω από την Ατήλητες, γιατί όταν ένας άνθρωπος κάνει τέτοια πράγματα, τότε πρέπει να παρακαλέσει τους θεούς και το Δία που, είναι, που, που, που, που έχει το δίκιο, για να δείξουν... Επιοίκια. Ε, ε, ας πούμε, επιοίκια. Ναι, έτσι. θα λέγαμε. Του λέει, λοιπόν, του λέει λοιπόν ότι να καταφέρεις να... Ε, όμως αχιλλέα δώσε και εσύ να βρουν οι κόρες του Δία οι λιτές δηλαδή την τιμή αυτή που λήγησε και σε άλλους δοξασμένους ανθρώπους τη γνώμη. Δηλαδή έτσι... Είναι αυτό που λέμε σήμερα δώσε ναι, τόπο στην οργή. Ναι, Θα και, λέγαμε αςούμε. Και μην εξακολουθείς να είσαι τόσο δυνατά θυμωμένος. Εγώ τουλάχιστον έτσι, δεν θα σου έλεγα να πάψεις την οργή σου και να βοηθήσεις τους Αχέους μόνο που σε έχουν ανάγκη. Αν βέβαια δεν σου δίνανε και τόσα πολλά δώρα και παρακάλια. Ήταν αυτό ακριβώς που έπρεπε να, να γίνει κατά το Δία και τη μαμά του Αγιλέα. Λοιπόν, λέει Πρωτύτερα δεν ήταν να σε κατηγορήσει κανείς που βάσταξε στο θυμό σου και δεν τον σκότωσε στον αγαμέμνονα δηλαδή όταν σου έκανε αυτά που σου έκανε. Λοιπόν, ε, έτσι έχουν μεμάθει και των παλιών ηρώων την ιστορία όταν τύχαινε και τους έπιανε θυμός δυνατός δέχονταν τα δώρα που τους έδιναν, έδιναν και έπαιρναν και απολόγια, δηλαδή δεχόταν τη συγγνώμη όταν τους ζητούσε. Παρ' αυτά ο Αχιλέας δεν ε, θα συμφωνήσει και θα ζητήσει να, να μείνει... Να μείνει ε, μαζί του ο Φήνικας ναι. και να επιστρέψει στη φθεία ε, και του λέει «Κάτι άλλο όμως θα σου πω», του λέει ο Αχιλέας του Φίνικα «και εσύ βάλε το στο νου σου, μη μου ταράζεις την ψυχή κλαίγοντας και θρυνώντας για να κάνεις το χατήρι του ήρωά του αγαμέμνων δηλαδή. Ούτε πρέπει να τον αγαπά εκείνον καθόλου για να μην σε μισήσω. Εγώ μόνο που σ' αγαπώ. Καλό είναι μαζί με μένα να κάνει κακό σε αυτόν που κάνει κακό σε μένα. Γι' αυτό και, γι αυτό και έχει ξεπέσει το, το, το, ο Αχυλαία. Βέβαια. Βέβαια. Όμια με μένα βασίλευε και μοιράσου μαζί μου τη βασιλική τιμή. Την είδηση θα την πάνε αυτή εσύ μείνει και πλάγια εδώ σε μαλακό κρεβάτι και μόλις φανεί η αυγή θα σκεφτούμε αν θα τραβήξουμε για τα δικά μας μέρη ή αν θα μείνουμε γιατί έχει πει παραπάνω ότι εγώ θα, θα σκοτώνα μόνο ναι φτάσει η φωτιά στα καράβια μου θα, θα, ναι, θα και και και και ακού <χαι> ακού τώρα αυτό ε, έγνεψε λοιπόν με και αυτό στον Πάτροκλο να στρώσει παχύ κρεβάτι για τον φίνικα, όχι ο Πάτροκλος αλλά οι δμοές που είχαν, ναι. Έτσι, οι, οι κοπέλες που κάναν τις δουλειές. Να στρώσει παχύ κρεβάτι για τον φίνικα για να σκεφτούν μια ώρα αρχίτερα οι άλλοι να φύγουν από τη σκηνή του και να γυρίσουν πίσω. Τότε ανάμεσά τους είπε ο Αίος ο Ισόθιος των Τελεμώνα. Του, ο γιος του Τελαμώνα. Διογέννη γέτουλα του Λαέρ, πολυμήχανε ο πηγαίνουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι θα βγει κανένα αποτέλεσμα από τη συζήτηση που κάναμε. Και πρέπει να πάμε το γρηγορότερο, λέει, για να δούμε να αντιμετωπίσουμε τη μάχη. Λοιπόν, έχει πέτρα την καρδιά του αχιλλέας λέει, και δεν λογαριάζει καθόλου των συντρόφων του την αγάπη που με αυτήν αληθινά εμείς τον τιμούσαμε ξεχωριστά από τους άλλους ο Άσπλαχνος Έτσι, λοιπόν Και τι έκανε Του απάντησε πάλι ο Αχιλέας Και, τον, και του είπε Ότι ε, για, Γιατί δεν θα νοιαστώ για τον πόλεμο Που είναι γεμάτο αίμα Παρά μόνο όταν ο γιος του γενναίου πρίαμου Ο θείος Έκτορας Είδε πως μιλούν για τους εχθρούς Σκοτώνοντας τους αργίους Έρθει στα καράβια των μυρμιδώνων και, και θέλει να κάψει τα πλοία με φωτιά Εκεί θα εμπλακώ τότε, Ναι, τότε μόνο θα, θα κατέβω Έτσι μίλησε και τα λοιπά Λοιπόν έφυγαν αυτοί και τότε και τότε ε, Ο Πάτροκλος είπε στους συντρόφους του και στις δμοές να στρώσουν κρεβάτι παχύ στο φήνικα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εκείνες τον άκουσαν και έστρωσαν κρεβάτι παχύ όπως τις πρόσταξε, προβιές και κυλίμια και ψηλιό λινό σεντόνι. Εκεί πλάγιασε ο γέροντας και περίμενε τη Θεία Αυγή. Ο αχιλλέας πάλι κοιμώνταν στο βάθος της καλοδουλεμένης σκηνής του. Δίπλα του πλάγιασε... Εδώ λέει στη μετάφραση λέει σκλάβα, αλλά το κείμενο λέει «Το δάρα παρκατέλεκτο γινή, την Λεσβόθεν Ήγε». Ξάπλωσε μία γυναίκα, ναι. ένα θηλυκό δηλαδή, Μάλιστα. που την είχε πάρει από, από τη Λέσβο. Λέσβο. «Η κόρη του Φόρβαντα, η Διομήδη με τα όμορφα μάγουλα». Καλυπάριο. Άκου τώρα Κατι Κατηλέξεις ρε παιδί μου Παριά το λέμε και ναι, εμείς σήμερα ναι, ναι. Παριά Και θυμίζω από την τραγωδία Ότι... Το έρος ανήκατε μάχαν Έρος ως Εν μαλακές, μαλακές παριές Νεάνιδος ναι Ναι. Λοιπόν Καλιπάριος. λοιπόν, λοιπόν. Η, Με τα ωραία μάγουλα λοιπόν Ιδιομίδη από την άλλη μεριά της σκηνή τώρα, πλάγιασε ο Πάτροκος και δίπλα του η ομορφόζωνη ύφη που του την έδωσε ο θείο Αχιλέας όταν κυρίεψε την υψηλή σκύρο την πόλη του Ενιαία. Όπως βλέπουμε λοιπόν, αυτή η λίθη, η ανιστόρητη ή αυτή που σκοπίμως ενώ γνωρίζουν λένε ψέματα είναι αυτή τώρα. οι προδότες τη φυλής τους που λένε ότι ο Αχιλέας και ο Πάτροκλος ήταν ομοφιλόφιλοι ε, Μπορεί να ήταν ο Μπουτάρης και ο Καμίνης στη σημερινή εποχή ρε παιδί μου Ορίστε. Μπορεί στη σημερινή εποχή να το μεταφέρουμε να ήταν ο Μπουτάρη και ο Καμίνης Λέω εγώ Κοίταξε, Κατάλαβες. εγώ ξέρω δεν μπορεί να είναι στη σημερινή εποχή. Γιατί αυτοί δεν ήταν, ήταν άντρε με τα όλα του. Ε, Και όταν τώρα η μόδα άνδρες δίπλα του. Ναι, οι σημερινοί άντρε ε, ναι. ε, θέλουν ένα Να το πω α... απλά. Για το Θέλανε ανατομικό εδίον δεν θέλαν πέος mm. Το είπε, ανα... πε το, το είπε ανατομικός απλά Το είπε η Τζάνι. Ε, στο... στα... στιγμή... Λοιπόν το είπε ανατομικός απλά Και τι άλλο έχετε να πείτε για τελευταία κουβέντα κυρία Τζάννη Τις... Τι έχετε να πείτε για τελευταία κουβέντα σήμερα Έβαλα τραγούδι εξόδου mm. Της εκπομπή. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ε, Με όλα αυτά Έτσι για να καταλάβουν πως ε, ε, ε, ε, εξελίσσονται τα πράγματα ναι. Θα φτάσουμε ε, στις ραψοδίες πλέον Μάλιστα που θα έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, ναι. και που είναι τα καλύτερα κομμάτια της Λιάδος Άμα. και θα έχουμε την ε, κηδεία του Πατρόκλου, το θρήνο του αχιλλέα για τον φιλότου ναι για τον όταν λέμε εταίρο στα αρχαία, εννοούμε αυτό που είναι φίλο μα. Εσύ, ναι, λέμε συνεταίρο. Και εταιρεία. Και συνε... Ναι, εξού και εταιρεία, φίλε. μου τα έχουμε αποτελείτε... μπλέξει, έχουμε γίνει μπουτιάριδε, εντάξει. Από μου ετέρους. λένε οι φίλοι εδώ, γουστάρουν για τα μπινελίκια λέει τα φύλλαγε για το τέλο. Ε, δεν θα τα έλεγε για πλάτη. Ποιο ήταν το μπινελίκι, Το. αυτό το αρχιελεινικό που είπε λίγο πριν. Το ποιο? Το αρχελινικό που είπε λίγο πριν. Το αυτό μο... δεν είναι πινελίκη ε, Ποιο θεωρεί πινελίκι αυτό που προσφέρει χαρά, ισορροπία αλλά και απόγονο. Ποιο το θεωρεί πινελίκη αυτό, Η Οι... κρατούσα κατάσταση που νομοθετεί. Λέει μετά από τα 15 δεν θα είμαι ο Αχιλλέας, θα είμαι η η Βενεζουέλα η Αχιλία η, ναι. <χει> η αμβροσία, η Χρυσοστομία και τρομάρα ούτε... μα. τρομάρα μας, δεν τρομάρα μας. Λοιπόν, λοιπόν, να και αδείσουμε... θα έχουμε και τα έπαθλα και εκεί θα πούμε τι σημαίνει η λέξη σαγών και λοιπόν, θα θα εκπλαγούν να πω και εγώ το δικό μου τον πινελίκιο και μετά θα δούμε και για τον θάνατο του Έκτορος και ό, όλη την ανθρωπιά στην, στον οδυρμό του πατέρα του και τη σκληρότητα του Αχηλαία. Ωραία. Άρα, Δευτέρα, αγαπητοί φίλοι, 8 η ώρα εδώ. Έχει ετοιμάσει το σύστημα η Τζάνι, Από τώρα, Το πινελίκιον, το δικό μου, είναι Μαρία μου, να πάνε να μαθήσουν το γαμάδιον. Η γαμαδιακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβομαι στην πυρίτα. σα. Καλή σα νύχτα. Έρωστε ελληνοπρεπό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Και μην ξεχνάτε να ακούτε αλπέντο14.com.